Εύχομαι, ελπίζω, προσεύχομαι, να σε καλά. Και θα πάμε παρακάτω. Με μια παράκληση, δεν είναι ούτε σύσταση, ούτε οτιδήποτε, αλλο ούτε καν συμβουλή, μπάμπη. Μια παράκληση. Κατεβάστε το γάμημένο το βίντεο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Απορώ. Όχι για τα θεοντολογικά, όχι για τίποτα άλλο. Απορώ τη χάσαμε δελείο στην ανθρωπιά μας, αν είναι δυνατόν. Τι <Κι> ήδη το <ίδιο> λες <χωρίς> Θα, πρέπει να αναγκάσει να κάνω την περιγραφή τώρα. Όχι, έναν, έναν άνθρωπο δη... που, που, που την ώρα που τραγουδά και λιποθυμά μπροστά σε 5.000 άνθρωποι. Θα το δουν μερικά εκατομμύρια άνθρωποι. Α, α, α, α, αυτό α, αυτό στιγλώ... Γιώργο, δεν πρόκειται να βρει το δίκαιο σου. Στιγλώ... Δεν δε, δε θέλω δε να βρει να... το δίκαιο σου. Ποτέ. Θέλω να βρω το δίκαιο μου. Αυτό να... κάποια στιγμή είναι κάτι. Να κάποια παρακαλέσω, στιγμή... θέλω, θέλω μόνο να παρακαλέσω. Θέλω. Γιατί παρακαλέσει, παιδί μου, δεν του ξέρει, δεν ξέρει τα όνοματά του, δεν υπάρχουν διευθυντέ ιδιωτικών. Θέλω να σα παρακαλέσω. Γιώργο, μην τα λε έτσι. Υπάρχουν καλοί συνάδελφοι, υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι διευθυντέ σε αυτού θα απευθύνεσαι με το όνομά του και θα του λε: Παιδιά, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Με το όνομά του. Τώρα Σα παρακαλώ. Γενικά πάρα. και ορίστε όλοι, κατεβάστε όλοι. Έχουν την ε, ε, ευθύνη να το δει παντού. Μα δεν μπορώ αυτή τη χώρα όπου έχουμε μια ευθύνη είναι και έχουν όλοι παιδί. μαζί. Παιδί μου, είναι παντού. Όλοι μαζί φταίμε για τα πάντα. Δεν φταίμε όλοι για όλα. Ο, ο καθένα για το δικό του μερίδιο. Φταίει ο καθένα για το δικό του μερίδιο. Είναι παντού. Τα λέω αυτά διότι συμφωνώ απολύτω μαζί του. Είναι παντού. Νόμιζα ότι έλεγε για βίντεο. Όχι, παιδάκι. Είναι παντού. Μα το ίδιο είναι, δεν πάει. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει κάτι όταν όλη η Ελλάδα ξυπνάει, α πούμε. Ξυπνάει ε, και, και μαθαίνει ότι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Και αντί να κάνουμε απλώ μία. Είχε ένα επικίνδυνο επεισόδιο και περιμένουμε όλοι να μιλήσουν Ωραία. οι γιατροί να μα πούνε ότι πάει καλύτερα. Ένα. Ε, ξεκινήσαμε να την έχουμε κυδέψει και να κάνουμε επικηδίου τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού. Ναι, και... Καλά, Δροπή, ντροπή. Ντροπή. Καλά, τώρα θα αλλάξει ένα... εσύ, ε, θα... εσύ τώρα το τι γίνεται τόσα χρόνια. Αφού είναι μπροστά μα ένα μικρόφωνο και μα δίνει το δικαίωμα να το χρησιμοποιούμε, του παρακαλώ πάρα πολύ. Mm. Κατεβάσατε το βίντεο. Αν ήταν η μάνα σα, η αδερφή σα, η αγαπημένη σα, εσεί, όποιο και ήταν, δεν θα θέλατε αυτό το ε, συμβάλλον που είναι τελείω ανθρώπινο. Ένα άνθρωπο υποθυμά και πέφτει. Ναι, παιδί μου. Ε. Τι θέλει και το δείχνει, αδερφέ. Τι θέλει και το δείχνει. Να το πάμε, ρε, παιδιά, παρακάτω. Ειλικρινά τώρα. Να το πάμε παρακάτω. <Τι> <Τι> Λοιπόν, για να σε πάω αμέσω παρακάτω και τώρα που είσαι φτιαγμένο, οι Ηνωμένε Πολιτείε και πολλοί άλλοι μαζί, και ο Μακρόν μίλησε στη Γενική Συνέλευση στην ίδια γραμμή, ζητούν ε, να σταματήσει οποιαδήποτε εχθροπραξία επί 21 μέρε στι δύο πλευρέ των ε, συνόρων του Λιβάνου, ε, του Βορείου Ισραήλ, του Νοτιού Λιβάνου, μήπω και σωθεί κανένα άνθρωπο. Ε, καλό. Όπως συνήθως η διεθνής κοινότητα λέει το σωστό και μετά νύπτει τα σχήρας. Άλλο θες να σου πω, να σου λέω, πες τέτοια πες. για να ηρεμείς. Όχι, επειδή ξεκινήσε τα μηνύματα. Παιδιά είναι δύσκολο να είσαι εδώ που είμαι εγώ. Ε, το λέω για να τελειώνουμε. Ποιος το ανέβασε, ποιος το, ποιος το έκανε και τα λοιπά δεν με νοιάζει. Είναι ολοφάνερο νομίζω. Αυτό που πιστεύω, σωστό θα πω, δεν παρά αυτό ο ηλιός από την άλλη πλευρά. Να ξέρουμε τι λέμε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στην καθημερινή Σήμερα η Τάνια Αγιοργιοπούλου, η οποία κάθισε και προσπάθησε να βγάλει άκρη ποιο είναι ποιο, να βρει τα παιδιά, να βρει του γονεί. Δεν τα κατάφερε πλήρω, διότι δυστυχώ μέσω λαβούν κι άλλα για τι καταστάσει. Mm -hmm. Αλλά η Τάνια προσπάθησε πολύ. Και έβγαλε ότι εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που έφτασε στα χτυπήματα αυτά, τα βάναψα. Εναντίον ε, του ενό κοριτσιού από ένα άλλο κορίτσι. Μία κατάσταση που εξελίσσεται. Είχαμε τεμήνας. και άλλο επεισόδιο χθε το βράδυ στα Χανιά. Είχαμε επεισόδιο που, ναι, που ε, ε, είναι στα Χανιά, είναι αυτό που του <σταρχάνι> επιτέθηκαν, τον ακινητοποίησαν. Ευτυχώ και με φαλτσέτα του, του κόψαν, λέει, το μουστάκι. Τέλο πάντων, τι μουστάκι να είχε το μουστάκι. Έχουμε μπερδέψει και τι ιστορίε. Και έχει δει και εδώ ποιο επεισόδιο έγινε εδώ και ποιο επεισόδιο έγινε εκεί. Αυτό για τη φαλτσέτα που χθε είχε ένα στα Χανιά. Άκουγα το, τώρα πριν και τον ε, Νίκο με τον οποίο ξεχνάμε και μια κοινή αγωνία για το συγκεκριμένο θέμα Δηλαδή και οι δυο αισθανόμαστε ρε παιδί μου ότι έχει τελείω τελείως κατάσταση Έχει 9000 συλλήψεις για την αρχή του χρόνου σε πιτσερίκια Είναι τα 37 άτομα που σου έλεγα χτες που είχε πρωτοσέλιδο Α μπράβο, έφτασες ε, εκεί που ήθελα δηλαδή. να πάμε ναι. ε, Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα Δεν είναι μόνο τα επεισόδια αυτά τα συγκεκριμένα Ό,τι βαρύτητα και αν ναι έχουν, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Περίμενα λοιπόν, επειδή τι προάλλε έγραψα κάτι, ξέρει τώρα εσύ, ξέρει το αν γράφει κάθε μέρα. Πρέπει κάθε μέρα να βρει έναν τίτλο. Δεν είναι απλή ιστορία. Γι' αυτό και γράφω μία φορά την εβδομάδα. Ναι. Με τα χίλια ζόρια πια. Εγώ γράφω κάθε μέρα στο Λίμπεραλ, όμω έπρεπε να βάλω έναν και... τίτλο. Και πρέπει να μήπως σκώδε... και με διαβάσει και κανεί. Όχι, εγώ. Του τέλο πάντων σε διαβάζω ε, πολλέ φορέ. Μάλιστα μου το επισημαίνει κιόλα. Έχω κάνει αυτό κι εγώ. Μην για μου τα... χάσει τίποτα, μην Όχι μου χειροτερήσει τίποτα. Μπαίνει στη λογική ότι κάτσε να δούμε τώρα εδώ πέρα. Α πούμε ότι κατέβασε πάλι το μυαλό του. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καμιά φορά είναι λίγο εξαντλητικό το να μην προλαβαίνει να σκεφτεί. Ναι. Εγώ το παθαίνω και εδώ και δεν θέλω να το κρύβω. Δηλαδή, πια δεν με φτάνει η μέρα να δουλεύω. Καλά, άνθρωποι δουλεύουν πίσω από τα μικρόφωνα, δεν δουλεύουν θεοί. Όχι, το λέω, ότι δεν με φτάνει η μέρα να δουλεύω, να επεξεργαστώ τι Και θεοί υπάρχουν σε άλλε εκπομπέ. Καμιά φορά. <laughs> Θεάρα. <laughs> ε, καμιά φορά. Και το λέω, δηλαδή, λέω τώρα είπε κάτι που το σκέφτηκε ή είπε κάτι που το αισθάνθηκε. Στι περισσότερε το φορέ τουλάχιστον, γιατί πια. Είμαι 30 πόσα χρόνια από το 91, και λέω κάποιε φορέ ότι ρε παιδί μου, διαβάζει. Α πούμε για την ΕΟΖ. Μπορεί η μέρα να μην σε φτάσει. Να σηκώσει σηκώ, τηλέφωνο, σηκώ, σηκώ, σηκώ, να μιλήσουμε με 50 διεθνών λόγου, να, να, να, να, να, και να μην έχει βγάλει άκρη. Αυτό θέλω να πω. Πολλέ φορέ καλούμαστε, α πούμε, να Ρεύτε, στραγγίξουμε όμως, το μεδολάριο. Α, να σου φέρω το βιβλίο. Και αύριο εδώ. Βέβαια τώρα το έπεσα, αλλά και αύριο εδώ θα είμαστε πρωτοθέω. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει όμως. Α, ναι, ε, λοιπόν εκεί που έγραφα, έγραψα ότι έγραψα και λέω να ένα τίτλο έτσι. Να μην το πούμε όπω το λέμε στη δικιά μα γλώσσα, μήπω και το διαβάσει κάποιο. Έβαλα, έβαλα λοιπόν τίτλο Τα κινητά μα μάραναν. Το οποίο βεβαίω δεν αρέσει στους πολιτικού, γιατί του υπενθυμίζει ότι πέρα από αυτό για το οποίο έχουμε όλοι συμφωνήσει, και εγώ έχω βαρεθεί να λέω πόσο πολύ συμφωνώ και με τον Μησοτάκη και με τον Γερακάκη στην απόφασή του να υπενθυμίσουν την προηγούμενη απόφασή του, που ήταν προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Παιδεία, που ήταν πάγια απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Παιδεία. Ότι τα κινητά πρέπει να είναι απομονωμένα και να μην είναι στο χέρι, μέσα στην ώρα του μαθήματο. Εντάξει, ήταν εδώ στο υπάρχει και μια λογική του τύπου να κάνουμε μάθημα για τη χρήση των κινητών. Εντάξει, οκ, okay, τι να πω. Να κάνουμε και από αυτό. Ε, δε, ξέρω, να κάνουμε και ένα μάθημα για το πώ περπατάμε στον δρόμο, γιατί και αυτό δεν το ξέρουμε. Και πάει λέγοντα το πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε λίγο σε μια φάση απορρίθμιση συνολική. Έβαλα λοιπόν αυτό το τίτλο μας διότι ένιωθα από συζητήσει με ανθρώπου που έχουν νέα, νέα παιδιά τα δικά μου έχουν φύγει από αυτή τη φάση και έχουν άλλα πράγματα να αντιμετωπίσουν ε, ότι αλλού είναι το πρόβλημα ότι κάπου έχει χαθεί η έννοια της παιδαγωγικής η έννοια της συνύπαρξης η έννοια της παρέας Μάζεσαι. της καλώς εννοούμενης κάτι 생각이... εξατευγευμένο Ένας... τόσο πολύ που σου στερεί την δυνατότητα να σκέφτεσαι ότι είσαι κοινωνικό ότι μοιράζεσαι πράγματα ότι υπάρχει κάτι που είναι συν που... ένα... εμείς Mm. Δεν υπάρχει, έχει φύγει από το τραπέζι. Αυτά λοιπόν πρέπει να μπουν στο σχολείο. Πρέπει εγώ, περιμένω από τον Υπουργό Παιδεία να μιλήσει, τώρα που είναι τα δύσκολα. Τώρα που συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι δύσκολα, περιμένω από τον Εξοχοίδη να μιλήσει, αν και δεν είναι δουλειά του. Mm. Δεν είναι δουλειά του Υπουργού τη Αστυνομία να πει τι θα γίνει στην παιδαγωγική διαδικασία σε αυτή τη χώρα. Είναι δουλειά του Υπουργού Παιδεία. Mm. Και βεβαίω, όταν με το καλό επιστρέψει από τα υψηλά του καθήκοντα διεθνώ ο Πρωθυπουργό, να δώσει μια συνέχεια διότι ό, δεν μπορεί να μιλάει μόνο όταν ήταν όλα έτοιμα να εμφανιστούν καλά, πρέπει να μιλάει όταν απέναντί του έχει τα μεγάλα προβλήματα. Κοιτά, όταν θα επιστρέψει ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω αν είναι ειδικά εδώ, δεν το γνωρίζω, ε, καλό θα ήταν να δοθούν και πέντε πράγματα παραπάνω σε σχέση με τη συνάντηση με τον Ρετοκάνη. Δηλαδή, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, αρνητική εντύπωση, ε, ότι πριν από ξέρω, ένα μήνα, αν μιλάγαμε για ΑΟΣ, για αυτό κτλ., λέγανε όχι, δεν πρόκειται να. Έπεικε και η Γερμανίδα τη Κρέστιν Ερντογάν, κάπε καθαρά να διερευνήσουμε με το Φιντάν τη δυνατότητα, ξέρω, Αυτό ό, ό, που καθαρά. είπε ο Υπουργό Εξωτερικών είναι ότι πήραμε εντολή από του Πρωθυπουργού, τον πρόεδρο Ερντογάν και τον πρωθυπουργό Μιτσοτάκη, να δούμε αν υπάρχουν οι προποθέσει και αν είναι κατάλληλοι για να πούμε, να δούμε μήπως και ξεκινήσουμε να το συζητούμε. Αυτό είπε. Να ξέρουν όσοι μας παρακολουθούν την ακριβή τετία. Δηλαδή είμαστε πολλά βήματα πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση. Ε, το θέμα είναι, και αυτό ήταν πάντοτε το ζήτημα, ότι σε αυτή τη συζήτηση την οποία υποχρεώμαστε να κάνουμε, ερχόμαστε αφού ευτυχώ με διαδοχικές κυβερνήσεις, αλλά και η τελευταία κυβέρνηση το έκαμε, έχουμε πλήρως τελειώσει με την ΑΟΖ. Και έχουμε ένα θέμα ότι τα πολύ κοντινά Ξέρεις σύνορα. Σέρε κάτι? Ε? κάτι. Όχι, έχουμε τελειώσει σε όλα τα άλλα. Έχουμε τελειώσει βορείω. Αν δεν έμπαινε η Τουρκία στην Αλβανία να τη πει Δεν έχουμε τελειώσει, Βερντάμπη. Δεν έχουμε τελειώσει. Εγώ θυμάμαι. Και τώρα το και χρονικά. Δηλαδή, ήταν υπουργό εξωτερικών, ήταν ο Πακογιάννη. Πόσα χρόνια είμαστε πριν. Οι τέλειωσε την ιστορία με την Αλβανία. Ξαναλέω, δεν τέλειωσε η ιστορία. Δεν τελείωσε. Η. η... Η Ντόρα είχε κάνει τη δουλειά. Όλη όπως... τη δουλειά, το... εννοείται. η Αλλά... δουλειά είναι. Πρέπει να πει τη λέξη που θέλει να πει. Αυτό είναι αιμονικό στο τέλο σήμερα. Λοιπόν Αφού αυτό. μόνο σου λες ότι παρενεύει μετά το συνταγματικό δικαστήριο των... το... τη Αλβανία και το ακύρωσε. Δεν τελείωσε. Δεν έχουμε ρυθμίσει τη σχέση μα, τη θαλάσσια σχέση μα με την Αλβανία. Είχε κάνει τη δουλειά η κυρία Μπακογιάννη, ομολογουμένω. Όπω είχε κάνει και του χάρτε ο κύριο Κοτζιά. Δεν έγινε τίποτα από αυτά, δεν υλοποιήθηκε τίποτα από αυτά. Δεν υλοποιήθηκε ούτε στο Ιόνιο, εκεί στα όρια με την Αλβανία, δεν έγινε ούτε με την Κρή. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Και να σου πω και κάτι, γιατί λέω, εγώ θα ήθελα να ακούσω με τα αυτιά μου τον Πρωθυπουργό ή τέλο πάντων να ξεκαθαρίσει με κάποιον τρόπο μπροστά στα μάτια όλων των Ελλήνων. Γιατί μέχρι τώρα, γιατί α πούμε δεν πηγαίναμε σε μία αρρύθμιση, Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι το Καστελόριζο έχει την ίδια θαλάσσια. Ε, Επήρεια που έχουμε όλα τα άλλα νησιά. Μάλιστα. Τώρα έχει ξεκινήσει μία... Πάμε με τη σειρά. Βάλε μια τελεία και πάμε oh, με τη σειρά. Για yeah, nah, σε nah. περιμένω να σε διακόπτο, δεν είναι ευγενικό. Nah, το Όχι κασε... ότι είμαι ευγενικό μαζί σου. Oh, ούτε θέλω να είμαι το ευγενικό καστελό... το, καστελό... το Καστελόριζο, για παράδειγμα, έχει μείνει έξω και από τη συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο. Μα δεν αφορά στην Αίγυπτο και ότι... το Καστελόριζο, δεν εμπλέκεται πουθενά. Mm. Πάμε τη σειρά όμω. Τι λε. <laughs> με την Αίγυπτο λέω. Πάμε μου τι λε. Έλα, πάμε με τη σειρά. Να ναι, ο, από ο, πάνω να προς τα πω κάτω. Αν σου κάτι, για αυτά τα θέματα. Να είσαι. Ναι, δηλαδή, το Καστελόριζο δεν εμπλέκεται. Εξαιρέθηκε συγκεκριμένα το Καστελόριζο όταν κάναμε την ρύθμιση εμεί με την Αίγυπτο για να απαντήσουμε στο Τουρκο Λιβικό Μνημόνιο. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά. Αλβανία είναι τελειωμένη ιστορία. Ε, Παρενέβη <σχ> ο Ερντογάν και όλοι οι άλλοι τύποι εκεί, και επειδή είναι αυτό που είναι, το βάλανε και πάνε τώρα στη Χάγη. Θα πάνε στη Χάγη, θα χάσουν τη δίκη. Και το μόνο θέμα που υπάρχει είναι εκεί κοντά στι Διαπόρριε νήσους, έτσι τι λέμε, αυτέ τι μικρές, μικρέ. Που εκεί υπάρχει μια μικρή διαφωνία. Παρόλο ότι εμεί εξ αρχή είχαμε δεχτεί να έχουμε μικρότερη επιρροή, κάτι ψηλά δηλαδή, Κάνα προκειμένου να διευκολύνουμε την με Αλβανία. Την... Και με την Ιταλία, με, με, την, Ιταλία, να... με την Ιταλία. έχει επίση λυθεί. Να έχονται σε ζάκη να πηγαίνουν Άννα Ποιον Όχι, λοιπόν. έχει επίση λυθεί και πάλι επειδή έχουμε ένα νησάκι που ξερνάω το όνομά του να με που είναι πολύ στα ανοιχτά από τον πύργο και από την Ηλία, είπαμε «ΟΚ, okay, πάρε και λίγο στου Ιταλούς ψαράδες», διότι το βασικό θέμα της ΑΟΣ είναι η αλληλεία πρώτα απ' όλα. Κατεβήκαμε όμως πιο κάτω. Έχουμε πάει μέχρι σχεδόν ολόκληρη την Κρήτη. Πού σταμάτησε ο ορισμός, γιατί εσύ ορίζει τα σύνορά σου, εσύ λε, «αυτά είναι», και αν ο δεν συμφωνεί, θα αμφισβητεί. Και προσπαθούμε να τα σε ένα έδαφος φιλικό που είναι το δικαστήριο της Χάγης και όχι πολεμικό που είναι να βγάλει ο καθένας τα δικά του όπλα. Άρα έχουμε σταματήσει εκεί για να μην προκαλέσουμε μεγάλη σύγκρουση χωρίς να υπάρχει προετοιμασία, διότι αυτή η σύγκρουση είναι 30 χρόνια τώρα που προετοιμάζεται, άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Επίση με την Αίγυπτο το ορίσαμε κάτω. Η Λιβύη επίση θα είχε κλείσει το θέμα, ήταν στο τσάκ να κλείσει. Έγιναν όσα έγιναν στη Λιβύη. Παρενέβηκε πάλι ο Ερντογάν για τα δικά του συμφέροντα. Πει να μου πει που είναι τελειωμένη αυτή η ιστορία, Μιναού. Επειδή σε ακούω και εγώ με πάρα πολύ προσοχή και θέλω... χρησιμοποιεί, έχει τελειώσει, έχει κλείσει, έχει φτιάξει. Αυτά όλα Μπορείς... έχουν τελειώσει. Μπαμή, Αυτό που μπαμή, μπαμή, μένει μπαμή, να μπαμή, γίνει. Να πω κάτι. Ε, με με, με, με κάνει ε, ε, σινούκ με δύο, δύο έλικε. Με ένα, δεν μπορεί να σταθεί δε, στον αέρα. Ό, με αυτόν σου, σου πω ότι, Άρα μετρή, γιατί χρειάζεται πάντοτε το μικρό. Είναι δυνατόν για μια εθνική εκκρεμότητα και μια απορία που υπάρχει σχεδόν σε κάθε διεθνολόγο. Γιατί δεν ορίσαμε την ΑΟΖ στην ώρα τη και έχουμε φτάσει να έχουμε μια συνολική εκκρεμότητα. Να λε εσύ Πότε ήταν η ώρα τη να, να... οριστεί, Γιώργο. Εγώ φαντάζομαι ότι έπρεπε να έχουμε τελειώσει αυτή την ιστορία ε, αμέσω μετά τα ίμια. Στην πρώτη ευκαιρία. Αλλά ρωτάσαι εμένα, εγώ δεν είμαι ούτε Γιατί μετά ούτε... τα ταΐμια. Ούτε τα του ίμια δηλαδή, ήταν ένα άλλη. σχεδόν πολεμικό επεισόδιο. Ναι, βεβαίω, γι' αυτό ακριβώ. Ναι, γιατί, δηλαδή, στο μυαλό σου είναι ο πόλεμο. Όχι, όχι, στο μυαλό σου στο στο είναι η στο... σύγκρουση. Γιατί για να λε ότι Α... εγώ μετά τα ίμια θα πάω και θα λύσω ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί σε καλέ περιόδου, σε πιο ήρεμε περιόδου. Παναπιώ ότι στο μυαλό σου είναι ο πόλεμο. Γιατί με ρωτά. Να... και τώρα ζαλίζουμε και τον κόσμο πρωί πρωί. Πρώτον, δεν θυμάμαι αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα για την ΑΟΣ πριν τα ίμια. Δεν το θυμάμαι. Δεύτερον, τα Ιμμια ήταν η πρώτη κίνηση που ενεργά η Τουρκία έβαλε το θέμα της γκριζοποίησης του Αιγαίου. Όταν μας μας για τα 12 ναυτικά μίλια, για παράδειγμα, αν πρέπει, δεν πρέπει, μπορούμε, δεν μπορούμε, η Τσιλέρ ήταν τότε, ε, και θα είναι αιτία πολέμου. Τα θυμάσαι αυτά. Mm -hmm. Λέει λοιπόν, εμείς τι έπρεπε να κάνουμε, να πατήσουμε πάνω στο διεθνές δίκαιο και να κάνουμε τη μονομερία να κήρυξουμε το ανδικαίωμά μας. Και να πάμε στο ώριο... όχι. όχι, όχι. Ε, ε, δεν θα πήγαινε η Τουρκία σε πόλεμο λες. Λέω ότι τα 12 ναυτικά μίλια για παράδειγμα Που ήταν ένα δικό μας δικαίωμα Δεν το εξασκήσαμε νωρίς Φτάσαμε στο, στα Ήμια Και ε, είδαμε την κρυζοποίηση του Αιγαίο Πια την αμφισβήτηση των ελληνικών νησιών είδαμε Δεν την είδαμε Τι ήταν τα ίμια; Ότι εμείς έχουμε δικαίωμα Λέγαν οι Τούρκοι να πάμε εκεί για μια επιχείρηση Έχουμε δύο λεπτά μάρια μου Εντάξει ε, να κάνουμε μια επιχείρηση διάσωση και όχι εσεί. Αυτό ήρθαν και μα είπαν. Και μετά ξεκινήσανε. Αυτά τα νησιά δεν είναι δικά σα. Εκείνα τα νησιά δεν είναι δικά σα. Κατ' πρέπει να τοποθετηθούμε εξ αρχή για το ελάχιστο χρόνο που έχουμε. Με, με ποια μεριά είμαστε, αν είμαστε με τη μεριά τη πολεμική επιχείρηση η οποία θα προηγηθεί μια ενδεχόμενη, όποια θα είναι αυτή, λύση, ή αν πιστεύουμε στη διπλωματία και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλου θα πάμε με διπλωματία. Δεν θα πάμε με πόλεμο. Και γι' αυτό ορθώ εξοπλισόμεθα ω γιατί άλλο το πώ εξοπλίζεσαι, το τι κάνει, το πώ προετοιμάζεσαι, το τι όπλα έχει και αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαιρετική κατάσταση και σε αυτό πρέπει να, να πει και εσύ ότι το φρόντισε. Σύμφωνοι και οι άλλοι δεν φέραν αντίρρηση. Και στο debate του Πασόκ, κανεί δεν έφερε αντίρρηση ω προ αυτό. Όλοι είμαστε στοιχημένοι πίσω από τον εξοπλισμό τη Ελλάδος. Αλλά πρέπει να είμαστε σαφεί. Θα πάμε με διπλωματία ή θα πάμε με πόλεμο. Αν πει θα πάμε με πόλεμο, πρώτα θα κάνει τον πόλεμο και μετά τη διπλωματία. Αν πει θα πάω με διπλωματία. Θα πα με διπλωματία έω εκεί που μπορεί. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Διαφωνεί. δεν έχω να πω κάτι. Δεν θα επιμείνω. Ε, δηλαδή, πραγματικά είναι. Κάνουμε μια, ο καθένα λέει τα δικά του. Μπορείτε και ιστορικά να δείτε, ξέρω εγώ, α πούμε, την. <laughs> Πώ να το πω τώρα. Την αντανάκλαση που έχει το κάθε τι από αυτά που λέμε. Ε, και γι' αυτό που γράψε ένα φίλο πριν για την γκριζοποίηση που έγινε επισημήτη. Βεβαίω, παιδιά, έγινε. Εδώ είχε βγει στη Βουλή και είχε πει ευχαριστώ πολύ του Αμερικανού που το μόνο που ε, μα είπαν. Εσύ τώρα εσύ, Γιώργο. Εγώ τα μπερδεύω. Ε, τα μπερδεύει τώρα, είναι αυτό ο Αχταρμά, ο γνωστό. Εγώ τα μπερδεύω. Γνωστός, εγώ ε, τα μπερδεύω. Ε, ε, βέβαια, εσύ τα μπερδεύει. Αλλήμον. Μα τώρα κάνουμε εθνικό λαϊκό αχταρμά. Επειδή Ποιο βγήκε ο άνθρωπο. Βγήκε βέβαια. και είπε την πραγματικότητα. Είπε ευχαριστώ. Χωρί του Αμερικανού θα είχαμε πάει σε πόλεμο. Θυμάσαι τι μα ζήτησαν οι Αμερικανοί αφού εγώ είμαι ο Αχταρμά. Το θυμάσαι. No troops, no ships, no flags. Ήταν δικιά μα. Γιατί είπαμε εμείς πήραμε νο... απόφαση νο... να πάμε να νομίζω. Πάνα βάλουμε την εθνική σημαία, Πραματικά. την ελληνική σημαία πάνω στην Ευραχονισίδα. Γιατί πήγανε Πήρε κομμάτες. κάποιο επίσημο όργανο. Γιατί έπεσε το Κάποιος πήρε... Την μπαμπη, απόφαση να πάει να βάλει τη σημαία μπαμπη, Έχουμε τρεις νεκρούς εκεί Το ξέρω λοιπόν, Πώς τους και έχουμε, τους έχουμε... Πώς Εξ... τους έχουμε γιατί Μα τους, τους έχουμε εξαιτίας των κουφιοκεφαλάκιδων Οι οποίοι κάνουν όλα αυτά Και μετά του τραμπουκισμού των Τούρκων Μάλιστα. Ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπιστεί Το αφήνω έτσι όπως είναι Ειλικρινώς και φεύγω κατευθείαν να πάω να πιω νερό Και δεν κάνω πλάκα ε, ε, Όχι δεν σου φέρνω τίποτα ούτε, ούτε, Τι ούτε, κακός ούτε που είσαι Τίποτα τίποτα Πάμε και να... μα ακούει και ο κόσμο, όχι Επι... τίποτα άλλο. Πειρα... Επιτραπέζιο Rainbow Waters έχει μπει στη ζωή μα για τα καλά, φιλτραρισμένο νερό από το ενεργό φίλτρο άνθρακα με οθόνη αφή και τη δυνατότητα να πάρετε νερό σε τρει διαφορετικέ θερμοκρασίε. Θερμοκρασία περιβάλλοντο, θερμοκρασία ε, κρύα που αρέσει του μπάμπι και βεβαίω και ζεστό αν θέλετε να φτιάξετε ένα καφέ. I was dreaming of the past And my heart being flat. I began to lose control I began to lose control I'm sorry that I'm just, just με ένα πραγματικό I made you Φέρι, πραγματικό didn't τη to hurt με τα just το κύριο Είπα, yeah. Το είπα καλύτερα από τον Τζον Λέναν. Το είπαν διαφορετικά πανέμορφα. Εντάξει. Όχι, Ένα... Αυτό πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο για να ναι. το πετύχει. Να διαλέξω την ε, εκτέλεση που μου αρέσει καλύτερα. Παιδιμούν, ναι, ό,τι ναι, σου αρέσει. Δί, ναι. δί. Καλά, δεν μπορεί να ξεπεράσει το Λέναν, γιατί το άκουσε από αυτόν πρώτη φορά. Επειδή... Και ήταν πολύ πολύ αυθεντικό ο τρόπο με το οποίο το τραγούδησε. Είναι αυτό που λένε το πρώτο είναι πρώτο και δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ε, εντάξει, τώρα έχω ξεχωρίσει κάποιε δεύτερε ερμηνείε. Mm. Μερικέ από αυτέ ήταν του Μπράιν Φέρι, κάποιε άλλε ήταν του Τζο Κόκερ. Δηλαδή, έπαιρνε ένα τραγούδι, α πούμε, που ήταν για 5 και το πήγαινε στο 10, τι να κάνουν. Μια άποψη έτσι. Αυτή. Ο παιδιά, ο να είστε καλά. Είναι πολύ σωστή η άποψή ε, Μπορεί και να μην είναι, αλλά έχει λίγο προσωπικό. Μπορεί να συμφωνούμε με την ΑΟΣ, ναι. αλλά σε, μπορούμε να συμφωνούμε σε άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, για την ΑΟΣ πρέπει να πω ότι δεν συμφωνούμε καταρχήν. Ε, και δε, δεν υπάρχει τίποτα υποκριτικό, παιδιά, σε όλα αυτά για να το ξεκαθαρίσουμε. Και τίποτα ύποπτο. Προσέξτε ε, ε, τα. Άλλα πιστεύει, άλλα πιστεύω. Αντιπροσωπεύουμε δύο διαφορετικού κόσμου, ε, ο καθένα. Είναι εδώ για να yeah, λέει τα το... Κάτσε, αυτό δεν μου άρεσε. Ποιο? Εγώ λέω άλλο. Λέω ότι όταν συζητούμε, ναι. δεν συζητούμε επειδή ο ένας είναι καλό και ο άλλος είναι κακός, επειδή έχουμε διαφορετική προσέγγιση, πες το έτσι. Ναι. Ούτε καν άποψη. Ναι. Διότι άποψη τώρα σε αυτά τα ζητήματα, προσεγγίζω. Εγώ το προσεγγίζω από αυτή την πλευρά, εσύ, από την άλλη. Mm. Αλλά δεν είμαστε σε διαφορετικό κόσμο. Να σου πω που είναι η διαφορά. Εγώ, α πούμε, για το σημερινό θέμα, μην το ανοίξω και το παίρνω πίσω. Το διαφορετικό κόσμο, παρότι πιστεύω ότι όντω αντιπροσωπεύουμε τελείω διαφορετικέ προσεγγίσεις της ζωής. Να σου πω ένα πράγμα. Εγώ, άμα πω ότι κάτι τελείωσα, θέλω να έχει τελειώσει. Mm. Εσύ λε, τελείωσε χωρί να έχει τελειωσία yeah. Αυτό εσύ το εξηγεί με τον τρόπο σου. Μάλιστα. Εγώ αυτό δεν το αγοράζω. Δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Το τελειωμένο είναι τελειωμένο. Για μένα. Μπορεί Εντάξει, να κάνω εγώ σε... λάθο και δεν θα επιμείνω. Σε καταλαβαίνω, δηλαδή. Και δεν θα επιμείνω κιόλα. Να σου πω και γιατί δεν θα επιμείνω. Γιατί ο καθένα από αυτού του λίγου, του πολλούς που μας ακούνε, πρέπει κι αν μόνο του να βγάλει μια ανάγκη Σωστό και Έτσι. αυτό. Δηλαδή, λοιπόν, λοιπόν, πρέπει ο Χουδαλάκης να έρθει και να πει, ας πούμε, στη Μαρία Χρυστοδούλη αύριο... που είναι απέναντί μα πολιτικά και κονσελιέρισα. Μάλιστα. Το βράδυ να μου θυμίσει, παρακαλώ κι εσύ, αύριο να σου φέρω αυτό το βιβλιαράκι που είναι πάρα πολύ ωραίο για την ΑΟΣ και θα σα αρέσει δηλαδή. Γιατί σου ανάφερα χθε το Θόδωρο το Καριώτη που το έχει γράψει αυτό, να στο φέρω και λέω, το έβαλα στην άκρη και το ξέχασε σήμερα το πρωί. το, ξε... το πρωί ξεχνώ. Λοιπόν, ήθελα να σου πω από χθε ένα άλλο θέμα για να πάμε κάπου αλλού. Ότι υπάρχει ένα. κάτι που δεν το προσέξα. Σου λέγα για την Allianz. Η είναι μία από τι πάρα πολύ μεγάλε ασφαλιστικέ εταιρείε. Δεν έχει σημασία αυτό όμω. Έχει ένα καλό ερευνητικό τμήμα και βγάζει εδώ και σχεδόν και πώ πάει κάθε χώρα και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει μέσα στοιχεία τα οποία δεν τα βρει εύκολα αλλού για το ποια είναι η χρηματοοικονομική θέση καθενό, όχι καθενό από εμά, yeah. αναχώρα. Βέβαια, όταν λέμε χρηματοοικονομική θέση, εννοούμε τι έχει στην άκρη από ταμιεύσει, ομόλογα, ιστορίε, όλα τέτοια αυτά τα πράγματα, τα χρηματοοικονομικά, που σημαίνει ότι κάποιοι έχουν και κάποιοι δεν έχουν. Σύμφωνοι. Ένα μέσο όρο βγαίνει. Η Ελλάδα βρέθηκε λοιπόν το 2023 τα στοιχεία αυτά, βρέθηκε στη θέση που ήταν το 2015, δηλαδή αφού φάγαμε τη βουτιά ε, όλη αυτή, όχι 15, παρνόν, 11, 15 χρόνια πριν, πόσο πάει? 15 χρόνια πριν, πριν 11, το 9. 11, το 9, μπράβο. Λοιπόν, βρέθηκε ξανά, δηλαδή ναι, πρώτο, στην, στην αρχή της κρίσης. Δες πόσα χρόνια χρειάστηκες για να κάνεις αυτή τη διαδρομή, που δεν σημαίνει ότι είσαι καλά, αλλά για να ξαναέρθεις σε ένα σημείο που ήσουν κάπως καλύτερα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή είχε πιάσει ένα ορισμένο ύψος. Και αυτό είναι και το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή να θέσεις ε, ως κοινωνία, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχει ψάξει κανείς και αναρωτιέμαι γιατί τους πλέον όλου όλους ερευνητέ, ερευνητές, τους καθηγητές τα στα πέμπη Καθίστε κάτω ρε παιδιά και κοιτάξτε, η κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, το 9, 9 δεν είπαμε, το 9. Συγκρινόμενοι με την κατανομή του πλούτου σήμερα είναι ίδια, έχει αλλάξει κάπου, διότι εμένα η πεποίθησή μου είναι, αλλά εμπειρικά εντελώς, ότι έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Εννοείς ότι η είναι... ψαλίδα μεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν, πλουσίων ναι, και έχουν. Ναι, δηλαδή δηλαδή αν... ότι ναι, δεν φτάσαμε στο ίδιο επίπεδο, που σημαίνει ότι κάτι ξεπεράσαμε από τη μεγάλη και μακρά κρίση, αλλά... Αφήσαμε κάποια φτερά. Δηλαδή, κάποιοι άφησαν και κάποιοι δεν άφησαν. Κάποιοι άφησαν τα φτερά του και κάποιοι τα έβαλαν και, και ήταν... πλουμίστηκαν περισσότερο. Παρότι δεν θέλω να θεωρητικολογήσω και να το κάνω λύσα, ε, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε τεράστια συσσόρευση υπερπλούτου πια, δηλαδή είναι αυτό που λένε δεν ξέρει τι να τα κάνει ο άλλο. Έχουμε τεράστια τέτοια συσσόρευση σε πολύ λίγα πορτοφόλια και ταυτόχρονα έχουμε την πτώση του ιδιωτικού επίπεδου, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο σε εκατομμύρια ανθρώπου. Και στην Ευρώπη, το βλέπουμε που υποτίθεται ότι όσοι γυρίζουν, Α, ήπειρο, φέρω εγώ και ο πρώτο δυτικό πολιτισμό και όλα αυτά, πτώση του βιωτικού επίπεδου στην Ελλάδα δεν είναι και δραματική. Γιατί, εγώ στο έλεγα για την προηγούμενη φορά και κλείνω με αυτό. Ο πιο χρήσιμο δείκτη είναι η αγοραστική δυνατότητα του πολίτη. Όλα τα άλλα είναι νούμερα. Είναι ο πιο δύσκολο δείκτη να τον εκτιμήσει σωστά. Συμφωνώ, είναι δύσκολο, αλλά είναι ο πιο χρήσιμο. Έχει βγάλει η Eurostat και μια λίστα, τη μετράει και λέει: Μπορεί, δεν μπορεί. Όταν κάποιο παίρνει ένα μισθό και πληρώνει μόνο το ενίκιο και το ρεύμα, δεν τη βγάζει τελεία. Αν είναι τυχερό και έχει τέρι και βγάζει και ο σύντροφο ή η, σύντροφος, η γυναίκα, ο άντρε, δεν ξέρω, ό,τι θε βάλει εκεί πέρα, βγάζει άλλο ένα μισθό, είναι για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό είναι νεοπτοχισμό. Θα σου πω που διαφωνώ παραπάνω. Γιατί να διαφωνήσει, βέβαια, να μου Πρώτα απ' όλα ο δείκτης αυτός το έχω ξαναπεί, εγώ δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη γιατί είναι φτιαγμένος από, με τέτοιο τρόπο που δεν δημιουργεί στοιχεία εμπιστοσύνης για να τον χρησιμοποιούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όμως τόσο εκεί το θέμα, δεν είναι το ζήτημα αν είμαστε δύο θέσεις πριν το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή είμαστε πέντε ή έξι θέσεις που σύμφωνα με ένα πακέτο δικτών εγώ ότι είμαστε. Ε, μάλιστα, η Διαμαντοπούλου, η οποία όφιλε να γνωρίζει πολύ καλύτερα γιατί χρημάτισε και επίτροπο, ξέρει καλύτερα πώ δουλεύουν αυτά τα πράγματα και οι δείκτε, το χρησιμοποίησε ή μάλλον προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει σε μια επίδειξη λαϊκισμού κατά το debate. Ε, νομίζω ότι το θέμα είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι οι συνθήκε κατανομής ε, του πλούτου και τη ευμάρεια και αυτό έχουν αλλάξει. Και ε, κατά τη γνώμη μου, κάτει ό,τι θέλει, η γνώμη μου είναι ότι επειδή όταν είσαι. Όταν μπαίνει σε μια κοινωνία εθνών κτλ., αρχίζει και οι τιμέ σου παντού πηγαίνουν και προσεγγίζουν τι τιμέ των υπολείπων. Ποιε ναι, τιμέ προσεγγίζουν πρώτα, εκτός ε, Οι πρώτε τιμέ που προσεγγίζουν είναι των ομοίων ε, αγαθών. Τα αγαθά τα οποία είναι τυποποιημένα ας πούμε, στα τρόφιμα. Πιο εύκολα θα προσεγγίσουν μεταξύ. Δηλαδή θα πουλιούνται την ίδια τιμή εδώ και στην Ιταλία και στη Γαλλία και κάπου αλλού. Είναι ένα τυποποιημένο προϊόν. Θα πουληθεί την ίδια. Εμεί στο μεταξύ όμω χάσαμε δρόμο. Ναι, Οπότε ούτε. αυτά τώρα μα φαίνονται πανάκριβε. Να πω ένα πραγματάκι. Δεν είμαι εγώ που είπα ότι αυτή η χώρα είναι μπα μπανανία. Δεν είναι μπανανία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργό. Αναφερόμενο στι τιμέ των πολυεθνικών εταιριών που, που πουλάνε στην Ελλάδα το ίδιο προϊόν που λέει ακριβότερα. Δεν είμαι εγώ αυτό που το πήρα. Αυτό μίλησε για το ακριβότερα. Ναι, ναι. Είπε εγώ το... δεν μίλησα για αυτό. Είπε για το ακριβότερα. Και εγώ λέω ότι ακόμα και η δικιά σου προσέγγιση ότι θα προσεγγίσουν οι τιμέ. Οι ελληνικέ, τι γερμανικέ. Το Ναι, ο, δεν, δε, ξε, ξεπεράσαμε. Και μπράβο, μα και συγχαρητήρια. Να θυμίσω επίση ότι πουλούνται ακριβότερα τα ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα από ότι πουλούνται σε ξένε χώρε. Και τέλο, για να το κλείσουμε κιόλα, από πότε είμαστε στο ευρώ, από το 2001 δεν είμαστε. Ναι, Ελλάδα, δεν πιο πριν πρακτικά, ναι. Όχι, από τότε. Από, από, από, από τότε. Πότε ναι. αλλάξανε τιμέ, ρωτάω. Δεν λοιπόν... αλλάξαμε τιμέ, νόμισμα. Εντάξει, αλλάξαμε νόμισμα. Οι τιμέ δεν αλλάξαν, αγαπάτε. Όχι, δεν αλλάξαν. πολύ σου πω κάτι. Μιλάς μιλάς με, αυτό. Μιλάς με εκείνο το κολοπέδι, γιατί εγώ είμαι αυτό. Το ξέρω, ναι. Που πήγε στην Ακρόπολη και είπε ότι εχθέ πουλάγαμε 50 δραχμές και σήμερα πουλάμε 50 λεπτά. Εγώ είμαι ο Μαλάκα που το έκανα αυτό το ρεπορτάζ. Ναι, και επειδή. Λοιπόν, επει... Έξυπνο ρεπορτάζ, δηλαδή δεν όχι. σημαίνει ότι ήταν και ακριβές. Ναι, ήταν ακριβέ. Αλλά ήταν ωραίο ήταν... για να δείξει κάτι. Ήταν ακριβέστατο. Γιατί οι 50 δραχμέ είχαν γίνει 170. Για να ξέρουμε τι λέμε. Όπω το κουλούρι. Δεν αποδεικνύεται oh, από τίποτα το... αυτό Τι... είναι... Ποιο... Τι δεν Από τίποτα δεν το απέδειξε okay, αυτό okay. Γιώργο okay. Τίποτα Η μεταβολή και... των τιμών Μπορείς να με διαψεύσεις Να διαψεύσεις τα μάτια μου Τη δουλειά μου Κάνε ό,τι νομίζεις Αλλά επιτυχώς υπάρχει και ένα ένα κόσμο από κάτω από μια εμπειρία. Εγώ είπα από πότε αλλάξαν τιμές. Εσύ λες από πότε άλλαξε το νόμισμα. Εγώ λέω ότι άλλαξε το νόμισμα και άλλαξαν και τιμές. Υπάρχει κάποια διαφωνία. Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε αυτή η σπέκουλα, όπως γίνεται πάντοτε όταν okay. συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αλλά η, α, η απόδειξη έρχεται από το δίκτυ τιμών. Ερώτη, Ερωτησούλα. Ο τιμών Ερώτη, τι καταναλωτή, όλοι οι δίκτυς τιμών δηλαδή αποδεικνύουν ότι δεν άλλαξαν λόγω της αλλαγή νομίσματος οι τιμές. Υπήρξαν φαινόμενα κερδοσκοπίες, όπως υπάρχουν πάντοτε όταν υπάρχουν ευκαιρία όπως και τώρα υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίες. Γι' να, να αφήθηκα σε Αλλά δεν ας... με να κάνω και τη ρημάδα την ερώτηση. Είπε. οι τιμές, ωραία οι τιμές. Λέω, έχουμε 20 τόσα χρόνια που έχουμε ευρώ. Είδες να, να κλείνει η ψαλίδα των μισθών τη Ελλάδα με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, αυτέ τι χώρε που υποτίθεται ότι πρέπει να, ε, να προσεγγίσουμε. Το είδε. Αν το είδε, ρε Μπάμπη, πε το. Πε το, γιατί εγώ δεν θέλω να λέω Δεν θέλω να λέω να, να άνθρωπο. Θα σου πω πρώτα απ' όλα, μην περιμένει να. Ε, ε, εγώ ήμουν από εκείνου που εσύ έκανες αυτό το ρεπορτάζ. Ε, εγώ έκανα το άλλο ρεπορτάζ. Που έλεγα σε όλου του υπουργού, ένα ήταν. Πριν μπούμε στο ευρώ, ότι πρόσεχε, δεν έχουμε πάρει τα μέτρα μα. Θα μπούμε σε ένα σκληρό νόμισμα. Το σκληρό νόμισμα είναι δύσκολη ζωή, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μα, ώστε η ανταγωνιστικότητά μα να βελτιωθεί. Η παραγωγικότητα τη εργασία να βελτιωθεί. Και δεν τα έχουμε πάρει. Και αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Παρά τα αυτά, η Ελλάδα έχει σήμερα ένα νόμισμα το οποίο η αξία είναι διεθνή. Αν είχαμε τη δραχμή ακόμη σήμερα, δεν πάει το ευρώ, θα είχαμε μείνει με τη δραχμή. Σήμερα θα είχαν υποτιμηθεί τόσο πολύ η αξία του νομίσματος και όλων των χρηματοοικονομικών που λέγαμε πριν, που έχει ο καθένα στην άκρη, τόσο πολύ, που θα ήμασταν πραγματικοί φτωχοί. Τώρα τουλάχιστον το παλεύουμε. Αλλά για να το παλέψουμε σωστά, δεν είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκη, ότι κάποια, κάποιοι βάζουν τιμές υψηλότερε στην Ελλάδα από ό,τι πουλάνε στη Γαλλία. Το βάζουν γιατί μπορούν. Γιατί στη Γαλλία ο ανταγωνισμό μεταξύ των σούπερ είναι σούπερ, πολύ καλύτερο από τον δικό μα, διότι υπάρχουν σούπερ μάρκετ στη Γαλλία που βάζουν και λένε. Το προϊόν που σου πουλάει εδώ ο Μπάμπη Παπαδημητρίου ναι, ναι. Έτσι, ε, το έχει ανατιμήσει τρει φορέ τις τελευταίε τρει εβδομάδε. Ενώ εδώ δεν υπάρχει τέτοιο δηλαδή. σούπερ μάρκετ. Τώρα που το εξήγησε, άλλαξε κάτι. κάτι. Δεν είναι να έχει αλλάξει κάτι. Όχι, δεν είναι. κατάλαβε κάτι. Okay. Λοιπόν, μπορείτε να κρατήσετε ε, το πώ είναι τα πράγματα. Ε, νομίζω ότι υπάρχει ένα αμίλητο ταμείο στο οποίο πάτε και πληρώνετε. Οπότε, ό,τι και να πω, ό,τι και, και, και, και να πω, δεν θα αλλάξει τίποτα.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 Να σου πω, εγώ όμω, ότι με κάθε νέο συμβόλαιο ασφάλιση κατοικία στην Εθνική Ασφαλιστική έχει 15% έκπτωση. Επιλέγει το πρόγραμμα που σου ταιριάζει, το αποκτά μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου, περνούν ημέρε, με επιπλέον μείωση στον έμφυα 2024. Αποκτήστε λοιπόν το πρόγραμμα ασφάλιση που ταιριάζει στι ανάγκε σα, πλήρη προσ... προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία, επίγουσα τεχνική βοήθεια και ακόμη 40 καλύψει. εθνικήασφαλιστική.gr get under the cover ελα, try too hard to think don't think και all i'm a real one <ψιχει> <Σι> Ναι, πάρα πολύ. Ναι, nice. okay. αυτό είναι μια ωραία ανάμνηση για όλου τους είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη και του είχαν δεί. Το μακρυνό 1997 όταν είχαν πρωτοευρθεί και είχαμε σκάσει εδώ στη ζύλια μα για την ΑΕ. Τελικώ πέρασαν χρόνια, ήρθαν και κάνανε και τη 360 μετά στην αυλία στο ΟΑΚΑ και ενθουσιαστήκαμε. Ήταν πάντω, ε, πώ να πω, προνομιακή η Θεσσαλονίκη του πρώτου το 97 Καλά, στήσανε μια ολόκληρη επιχείρηση να μιλήσει ο Τσίπρας Εντάξει, ωραία τάπε, δεν είναι, δεν είναι υπερκίνημα γεννούριο Αλλά απλώς και μόνο για να κυκλοφορήσει η φωτογραφία που ανταλλάσει ασπασμό Με τον Φάμελο για να λέμε όλοι ότι νάτος, νάτος, ο επόμενος Αυτό είναι το δικό σου μπέρασμα ε, μα, μα, αυτό παίζει παντού. Ε, δηλαδή. όχι, όχι, αυτό. Ότι Α, ο, έδωσε ο, το χρήσμα. Ότι παίζει παντού και το βίντεο τη Μαρινέλα παίζει παντού. Καλά. Α τη Μαρινέλα τώρα για λίγο απ' έξω. Την, ας τη γυναίκα. την αφήνω Α, και δεν επανέρχομαι. Κάθομαι. Έτσι. έτσι Αφήστερο να πω ότι το σωστό είναι σωστό και το λάθο είναι λάθο. Το κάνω εγώ δεν το κάνω. Αν το κάνω εγώ και είναι λάθο, δεν είναι λάθο. Δηλαδή. Εντάξει, πάω παρακάτω. Ε, έχει την άποψη ότι όλη η ιστορία έγινε δηλαδή, για να έχει μια γαλλιά και να φιλμ. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε τώρα. Δηλαδή. Εννοείς, το, γιατί τον βραβεύσαμε. Το γιατί βρίπρα. τον βραβεύσαν αυτή την περίοδο και έπρεπε να δοθεί αυτή η τέτοια και είπε και εκτό κειμένου κάτι που είναι πλήρε νοήματο και διάφορα άλλα τέτοια μυστήρια τη αριστερά, δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Για, εσύ να, εσύ πει ότι, για μυστήρια, να πει εσύ. ότι ο φάμηλο είναι ο διαδοχό μου. Έχει δίκαιο ζουράρη, μέσα στην τρέλα του ουράρη, ο, ναι. ο οποίο επειδή είναι να απανέξουμε μυαλό ένα μυαλό πολύ μπροστά από εμά, έτσι τότε πάρα πολύ ωραία. Βάλεσε βάλε παρακαλώ, βάλεσε παρακαλώ το νούμερο 10 το οποίο κερδίζει. Για τον Τσίπρα, τι έγινε να πει. Ότι συμμετείχε στο εναρκτήριο λάθος. Πρώτα πρώτα στην επιλογή του, Κασάλακη Κασελάκη πριν από ένα, πόσο, δύο χρόνια, δεν κατάλαβε ότι είναι σουργελο. Φαίνεται, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί. Και, και ακόμη και η κινησιοθεραπεία του, του σώματός του είναι ειδή. Αυτό το, το σουργελοειδής, νομίζω ότι... Ήταν δυσπάνω ότι εγώ δεν ανήκω σε αυτού που ε, παίρνουν το ζουράρι για να τον κάνουν κο -κο Νομίζω ότι εννοούσες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει ευφυα πολύ πάνω άνω του, με, του μετρίου, έτσι. Αυτό το ναι. ξέρω και, ναι. και το μέτρησα το 1970. Πρέπει να ήταν 1976. Από ένα... τότε πιστεύω ότι ο Ζουράρη και ορισμένοι άλλοι. Έχει ένα θέμα. Σύντροφοι που... έχουν ευφυα. Πολύ πάνω από τη δική μου και πολύ πάνω ναι. από του κανονικού ε, ανθρώπου. Βεβαίω, όπω έχει συμβεί και με πολλού άλλου, πολύ πιο ευφυεί από το μέσο άνθρωπο, όπω εμεί, α πούμε, ε, δεν διαχειρίζεσαι πάντα την ευφυία με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ένα πράγμα. Δεύτερον, του αρέσει πάρα πολύ η πρόκληση, από όσο τον γνωρίζω. Είναι, ε, πώς να το πω, και σε να αρέσει πάρα πολύ η πρόκληση. Νομίζω ότι θρέφεσαι και όπω και ο Ζουράζη, θρέφεται και από αυτήν. Προσωπικά δεν θα έλεγα τον κασελάκι Σούργελο. Έτσι. Δηλαδή. Αν ο Κασελάκης είναι σούργελο. Ο Ζουράρι το παιδί μου. Και εμεί συζητάμε. Εγώ άλλο σου λέω. Ο, ο, ο Κασελάκη σούργελο δεν είναι. Ένα Αλλά πράγμα δεν... δεν καταλαβαίνω και περιμένω μου το εξηγήσει. Αν εγώ το ξέρω να σου το εξηγήσω, γιατί Γιατί τα παρακολουθεί καλύτερα από μένα αυτά. Εγώ δεν αντέχω κιόλα να τα παρακολουθώ όσο χρειάζεται. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι. Αν ο Φάμελο είναι ο υποψήφιο που έχει τώρα το χρήσμα Τσίπρα. Ο Τσίπρα ποτέ δεν έδωσε το χρήσμα του στον έτσι, ούτε αυτό και, που λέγεται δεν είναι σωστό. Ούτε και θα δώσει, ξανά. Λέω. Ναι. Ε, καλά, το έδωσε, αφού Θες να πήγε χτες στην εκδήλωση, ποιος πήγες, τον, τον ασπάστηκε αυτή φερά. Και ο παπά πήγε, ο Νίκος, πήγε να βγάλει φωτογραφία. Κάτσε τώρα, δηλαδή... Τι εννοείς δηλαδή, πήγε εννοώ, κάτσε πήγε πήγε, πήγανε 15 βουλευτέ, 16, πόσοι πήγανε του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι ούτε τσιπρική ούτε του 87, είχε. πόσα από πήγαν. Σε λίγο θα να μου σου... πει ότι και ο Καραμαλή και με το Σαμαρά τι, πήγανε στο τι, βιβλίο για τον Καραμαλή. Θα σου πω τίποτα για, για τον άλλο Καραμαλή, καραμαλή για να του δουν πάλι μαζί. Δεν θα σου πω τίποτα για τον Καραμαλή, γιατί έχω αρχίσει και νομίζω ότι τα ανακατεύει επί... επίτηδε. Δηλαδή τα βάζει στο σέκερ και τα χτυπάς και στο τέλο, αντί να σερβίρουμε καφέ, σερβίρουμε καφέ με τσίπουρο. Αν πιστεύει ότι ξέρω που ε, δεν αρκούμε... Εγώ το καφέ μου το πίνω σκέτο. Εγώ το κάνω και το εσύ ρεπορτάζ το ίδιο. Το... Άλλοι το πίνουμε αφρόγαλο. Το ρεπορτάζ εγώ το κάνω. Και λίγη κανένα. Και το κάνω αν θες να μιλήσουμε για τον Σαμαρά και τον Καρμάλι, αμέσω μετά τη Σέγγεν. Όχι, για να τελειώσουμε με τον Τζίπρα. Α, Πάμε ε, στην άλλη ναι, ώρα. Για να το, το πέταξε ενδιαμέσω πάλι. Λέω λοιπόν. Τι κάναν όλοι αυτοί εκεί, Για ό,τι αφορά. Τι κάναν, πε μου, τι κάναν. Δηλαδή πήγαν να ακούσουν το Τζίπρα τι οφείε του. Προφανώ. Αφού... Και ποια Σοφία είπε. Έλαβαντε. Είδε. Ε, κλείσε να, να κλείσουμε με λοιπόν, τη Σοφία. Σε ό,τι αφορά, αφορά το συγκεκριμένο, να σου πω δύο πράγματα που δεν έχουν ακουστεί ιδιαίτερα και έχουν την αξία του. Πρώτον, ο τσύπαιρα δεν έστειλε σε κανένα καμία πρόσκληση. Την εκδήλωση την έκανε το παρατηρητήριο, του πάνω του τριγάζει. Τον πάνω θα τον θυμάσαι, φαντάζομαι, γιατί ήταν στον χώρο τη αριστερά πάρα πολλά χρόνια, από τα δικά σου χρόνια. Είχε πάντα το ξέρω προσωπικά και είναι ένας εξαιρετικός ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Ένα καταπληκτικό άνθρωπο, ο οποίο είχε αφιερώσει τη ζωή του στο κύμα τη Το παρατηρητήριο έκανε την πρόσκληση, το παρατηρητήριο κάνει τη βράβευση. Αυτοί που πήγαν εκεί, πήγαν για να τιμήσουν τον τριγάζι, πιθανότατα πολλοί από αυτούς να είχαν στο δεύτερο επίπεδο του μυαλό του, να βγάλουν και μια φωτογραφία με τον τζίπ. Αν ρωτά για το Φάμελο, επειδή εγώ μυστικά δεν έχω, το μαθαίνω, το λέω. Εάν πρέπει να το πω και αν έχω και την άδεια, αν δεν είναι οφθαλίκοτη πληροφορία. Νομίζω ότι ο Φάμελο σήμερα θα ανακοινώσει την ε, υποψηφιότητα. Αυτό του, ήθελα να μάθω. Στι 12 το μεσημέρι, τώρα νιώθω καλύτερα. Με ένα, social, με ένα βίντεο στα social media. Αυτό έχω μάθει χτε. Το μεταφέρω γιατί είναι Άντε. μια πληροφορία Άντε που να την ξέρουν και άλλοι συνάδελφοι. Αν δεν αποκτήσει ο αντί. αντίπαλο ο Κασελάκης. Γιατί τώρα παίρνει αντίπαλο. Κάτσε, κάτσε. Γιατί άκουγα τον Νίκο προχθέ και ο Νίκο έχει, έχει πάντα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Δεν έχει καλό ρεπορτάζ. Έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ. Εγώ, για παράδειγμα, τον Κασελάκη αυτόν τον καιρό δεν μπορώ να τον προσεγγίσω. Δηλαδή, θα έπρεπε να πάω να στηθώ στο ηρόδιο που χόρευε τι εμπερικέ ο Γκλέτσο για να τον ρωτήσω. Λοιπόν, είπε ο Νίκο ότι από την αφίσα ο δικό μα ΣΥΡΙΖΑ έχει μια, ένα προβληματισμό. Αν θα είναι σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιο ή θα φτιάξει το δικό του κόμμα. Μέχρι στιγμής που μιλάμε, παρότι όλες τι πληροφορίε λένε ότι. Α, δηλαδή, ναι. υπάρχει περίπτωση να φτιάξει κάτι δικό του και να του αφήσει εκεί. Α, αυτό λέω. Δηλαδή, να αφήσει να δεν εκλέξουν αυτοί κάτι δηλαδή. μεταξύ πολλά και. Ότω ή άλλω, αύριο με, με, μαζί. Αυτό όλοι. δεν είναι. Αύριο. Ή όποιο άλλο εμφανιστεί. Όλοι μαζί δεν θα είναι. Είναι προφανέ. Έχουν σφαχτεί, έχουν. Γιατί έμπαν. να μην είναι. Πώ να είναι, α Και ποιο θα πάρει πρωτοβουλία να φύγει πρώτο. Ε, Αυτό που θα χάσει θα φύγει. Αν, εάν τελικοστάσεις... Έλα πάμε τώρα στην επόμενη ώρα, γιατί μα περιμένουν στην επόμενη ώρα. Για να κρατήσει την επόμενη ώρα. και κρατήσει Καρμαλί, έχει μετά λέει, να ξέρω. Ό,τι θέλει, αγαπητέ. Τι θέλει, ένα προφορικό τώρα. Σου χαλάω, χατήρι. 9 και 8,97 και 8, με ένα τραγούδι για να μα κάνει λίγο να αποφορτιστούμε και να χαμογελάσουμε. Υπάρχει πάντα ένα λόγο, το ξέρετε. Αυτή η, η που έχει πάντα πολλή δουλειά από πίσω. Στο μακρινό, μακρινό 1969 κυκλοφόρησε το Abbey Road, γιατί εκεί είχαν ηχογραφήσει το δίσκο. Τα ξέρει και ο Μπάμπη αυτά, παιδιά. Ναι, το εκεί. ξέρω. Εγώ πήγα στο λονδινο ίσα σα-ίσα για να πάμε στο Αμπέιροτ να προσκυνήσουμε. Να λέμε, εδώ έβαλε το, το πόδι του ο Τζον. Όχι, εκεί έβαλε το πόδι του ο Πολ, διότι και σε αυτό ήμασταν διχασμένοι. Αλήθεια είναι, με ήταν από εδώ και με ήταν από εκεί. Αλλά το χαμόγελο δεν ήρθε μόνο από του Beatles που κυκλοφορήσαν αυτόν τον πραγματικά ιστορικό δίσκο, μακρινό 69, αλλά γιατί. Η Αγγελική από τα Μέγαρα μου κάνει μια πλάκα. είδες που είπα πριν για τη συναυλία για του γητού. Mm -hmm. Για να ζηλέψετε πιο πολύ, κύριε Φουδαλάκη, εγώ με το σύζυγο πήγα ταξίδι του Μέλτου στη Θεσσαλονίκη για να δούμε του γητού με τσόπερ μηχανή. Παπα, παπα, παπα, παπα, παπα. Εσύ. <σφυ> Είναι πολύ κακό κορίτσι. Δεύτερη ώρα, εδώ με την Μαρία Εξτοδουλό απέναντί μα και τη Φράνση Παράσχη στο διαδίκτυο 8200 για σχόλια. Σχολιανά, καλημέρα στο doobabakerialefem.gr. Και σήμερα, εδώ γεμάτο, ανοίγουμε θέματα, προσπαθούμε να τα φτάσουμε με κάποιο σημείο και να θυμάστε ότι εσεί έχετε τελικό κριτήριο, έτσι. Και κυρίω πυροδοτούμε τον διάλογο. Ε, ναι. Πυροδοτούμε τον διάλογο. Ε, είναι πληθυντικό ευγενία. Mm. Ένα πυροδοτή το διάλογο εδώ πέρα, γιατί ο άλλο απλώ τον επιδιώκει. Ένα τον πυροδοτή Γιατί <χι> αυτό είσαι εσύ. Έχει <χι> την εντύπωση ότι <χι> δεν ναι. μου δίνει τα νεύρα, έτσι. <χι> απλώ ο άνθρωπο έχω μάθει μετά πολλά νομίζω... χρόνια να ανέχομαι τι διαφορετικέ απόψει. <χι> εγώ νομίζω ότι βασικά. Να <χι> το μάθει κι εσύ. Επειδή έχει καταλάβει ότι δεν έχω. Ε, ε, ε, με γλεντά λιγάκι. Δηλαδή λε, το, θα τον τζαντίσω και θα περάσει η ώρα μου. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν και δύσκολο βέβαια να τα λέμε και αυτά, αλλά θα πάμε παρακάτω. Πάντω λοιπόν, ειλικρινά σα ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματα και βεβαίω πάντα παίρνουμε υπόψη μα πολύ πολύ σοβαρά τα σχόλιά σα. και καταφέρουμε να βελτιωθούμε μέσω Τον παρατηρήσεων. Ο, Ο Γιώργο Κουταλάκη πρότεινε λοιπόν, κυρίε και κύριοι και καλά μου παιδιά, ε, να συζητήσουμε περί του πρώτου θέματος τη καθημερινή σήμερα, το οποίο έχει ω εξή. Ευνοϊκή όρη για κορυφαία ξένα ΑΕΗ. Έτσι, και εμφανίζονται οι υπουργικές αποφάσει για την αντιοδότηση μη κρατικών πανεπιστημίων. Επ, επ' αυτού, υπάρχουν ψυχραμμία. ζητηματάκια, τι, παίζουμε; Όχι, λέω ψυχραμία. Όχι, κάνε την εισηγήση. Να ρωτήσω κάτι, αυτό από μόνο του δεν είναι μια διαπίστωση ότι αυτό το πλάνο που είχε να κάνει, εγώ, με την ίδρυση παραρτημάτων ξένων σπουδαίων πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν έχει τσουλίσει. Δεν έχει σου λύσει, δεν, δεν θα σου λύσει ποτέ. Φτιάχτηκε μόνο φωτογραφικά για κάποιου. Τι απ' όλα θέλει να συζητήσουμε. Ε, θέλω να μείνω καταρχήν στην είδηση. Η είδηση είναι ότι αλλάζουν οι όροι και οι κανόνε. Δηλαδή, ένα πανεπιστήμιο ξένο, ακόμα και αν ήταν το Χάρβαρντ, το Γιέιλι, το ζω εγώ πιο άλλο, θα έπρεπε να έχει να, να ανοίξει τουλάχιστον τρει σχολέ. Όλα λέει: Πάμε σε μία. Α έρθει και σ' ανοίξει και μία. Γιατί το τρει που βάλανε, νομίζω ότι ναι. το βάλανε για να περάσει από τη Βουλή, αλλά πρέπει να ξέραν, δεν μπορεί να μην ξέραν. Ότι αποκλείεται να ξεκουμπιστεί το Χάρβαρτ τώρα να έρθει να ανοίξει τρει φορέ στην Ελλάδα. Ναι. Πιο εύκολο είναι να πάνε όσοι θέλουν να πάνε στο Χάρβαρτ και όσοι μπορούν να πάνε, που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο το Χάρβαρτ μεταξύ μα. Υπάρχουν πολύ καλύτερα πανεπιστήμια στι ΗΠΑ. Δεν είσαι τόσο υποτιμητικό. Θα σου το πω όπω το πιστεύω τώρα επειδή με προκαλεί. Σε προκαλώ. Με προκαλεί. Το Χάρβαρτ δεν είναι καν σπουδαίο πανεπιστήμιο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι μέσα στα 20 καλύτερα. Ωραία. Πολλοί είναι μέσα στα 20, στα α, 25, καλά, στα 30, okay. στα 40, στα βάλε, στα δίκτυα. Λοιπόν Δεν λέει στην, τίποτα. Μείνω... Σώνει και καλά αυτά Θα για το μείνουμε το λοιπόν στην αξιολόγηση του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ε, ο καθένα έχει τη δικιά του. Όχι στην αξιολόγηση, α πούμε. Θα που... σου πω ότι με ενοχλεί με το χάσμα. Η κυβέρνηση επικαλείται την αξιολόγηση των πανεπιστημίων. Αν είναι μέσα στα 20 πρώτα, είναι, λέει είναι. Είναι, ότι βέβαια. θα γίνει αυτή η, η ρύθμιση από τι 3 στη 1. Ναι. Εγώ άλλο θέλω να σου πω όμω. Πιο λογικό είναι μακάρι να έρθουν και να ανοίξουν και σχολέ και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πάντοτε η Ελλάδα έστερνε τα παιδιά τη να σπουδάσουν τα καλύτερα παεπιστήμια. Το θέμα είναι να στέλνουμε τα παιδιά που είναι πραγματικά τα λαντούχα και δεν έχει να κάνει αυτό με τα λεφτά που έχει η οικογένειά του. Τελεία και Παύλα. Τα αμερικάνικα πανεπιστήμια το φροντίζουν αυτό, πολύ. Δηλαδή παίρνουν παιδιά, τα οποία είναι τα λαντούχα και σου λένε εσύ δεν απλήρωσει. Είχαμε εμεί στην οικογένειε. Και το, και Πολύ καλά κάνουν και πολύ σωστά κάνουν. Πρέπει να φροντίζει και το ελληνικό κράτο να βοηθά προ αυτή την κατεύθυνση όπω το κάνουν οι ιδιώτε, εύποροι άνθρωποι ή οργανισμοί. Αλλά τώρα το να καθόμαστε να συζητάμε ότι θα αλλάξει η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, ότι η ποιότητά θα βελτιωθεί επειδή δόθηκαν οι άδειε. Εγώ ήμουν υπέρ του να δοθούν οι άδειε πάντοτε. Από έπαξαν έκαθεν. Πάντοτε πίστευα ότι δεν υπάρχει λόγο να βάζουμε τέτοιου περιορισμού. Μακάρι περιορισμοι πρέπει να υπάρχουν στο Πώ δουλεύει, αν είναι ποιοτικό ή δεν είναι. Ναι. Αλλά α το φτιάξει το, εδώ. Υπάρχει και ένα σύνταγμα. Έτσι, να ναι, ναι, ναι, ναι. Το, το σύνταγμα ήταν ορίζει... λάθο αυτό το θέμα και έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν Το Ναλλάξε... σύνταγμα ορίζει πάντως και θέλω να πω ότι η δυσκολία του να αλλάξει προφανώ δείχνει ότι δεν είναι τόσο λάθο όσο λες με τέτοια απλότητα. Ότι ορίζει ότι τα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Ούτε καν κρατικά. Και το ορίζει χωρί να επιδέχεται ερμηνεία. Έξου και για να ιδρυθούν αυτά τα παραρτήματα έγινε ολόκληρη κουβέντα. Να μην ιδρυθούν νέα πανεπιστήμια μη κρατικά στην Ελλάδα, αλλά παραρτήματα ήδη ε, λειτουργούν των πανεπιστήμιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Γιατί για αυτό μιλάμε. Ναι, αλλά τώρα τι κάνουμε. τώρα Από ό,τι φαίνεται όλη αυτή η ιστορία, μέχρι στιγμής το μόνο που αποδίδει είναι ότι θα ιδρυθούν οι ε, ε, ιατρικές σχολές οι οποίες θα συνδεθούν και θα λύσουν το πρόβλημα που έχουν σήμερα τα Πανεπιστημία της Κύπρου ότι γιατί αυτός που σπουδάζει ιατρική μετά το δεύτερο έτος, το τρίτο οπωσδήποτε πρέπει να δουλέψει πρακτικά, πρέπει να πάει σε ένα νοσοκομείο δεν Αυτή έχει οι σπουδές του, δεν μπορεί να συνεχιστούν αν δεν είναι δίπλα σε ένα γιατρό με εμπειρία και όλα αυτά λοιπόν, αυτό Αυτή είναι, το... είναι η λογική των πανεπιστημιακών κλινικών Αυτό, αυτό όταν είναι. πήγαιναν στη Ρουμανία να σπουδάσουν οι ιατρικοί, Όσοι την μπαίναν στην Ελλάδα πηγαίναν στη Ρουμανία, σε μεγάλο βαθμό δηλαδή. Αλήθεια είναι Εκεί τουλάχιστον ε, και στην υπήρχε. Και στη Βουλγαρία. Και στη Βουλγαρία υπήρχε ένα σύστημα υγεία, υπήρχε ένα οργανωμένο νοσοκομιακό σύστημα, το οποίο πέρναγε και τι τεράστιε δυσκολίε τη μετακομμουνιστική περίοδου. Αλλά εν πάση φιωτός, υπήρχε ένα σύστημα. Και υπήρχαν γιατροί, καλοί γιατροί, με εμπειρίε, με γνώσει, με αγάπη στη δουλειά του. Κάτι μαθαίναν. Στην Κύπρο, τι υπάρχει, με συγχωρεί δηλαδή. Έχουμε βγάλει, δηλαδή τώρα σε λίγο καιρό θα πηγαίνει στο, στο νοσοκομείο και θα σε κοιτάζει ένα γιατρό που έχει τελειώσει την Κύπρο. Εγώ, μ' την αλήθεια, είμαι στη φάση που θέλω να τον ρωτάω. Εσύ, γιατρέ μου, πού πήρε πτυχίο, Αν μου πει στην Κύπρο, μαζεύω τα συμπράκαλά μου και φεύγω τρέχοντα. Αυτοί λοιπόν τώρα θα μεταφέρουν την πείνα εδώ στην Αθήνα, θα έχουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία δίπλα, τα οποία υπάρχουν και είναι μεγάλα και και πολύ καλά. Θα κάνουν τι πρακτικέ του εκεί και θα φτιαχτεί ένα κλειστό σύστημα. Θα καθόμαστε να λέμε εμεί που υπερασπιστήκαμε τη δημόσια υγεία να είναι ανοιχτή, να μην τη διακρίνουμε σε κρατική και ιδιωτική και όλα αυτά τα πράγματα. Με σχολείς. Εγώ λέω, αν έτσι είναι αυτό που υπερασπιζόμασταν τόσα χρόνια, έκανα λάθο. Πίσω. Διάκριση. Κρατικό-ιδιωτικό. Αλλά αν την κάνουμε τη διάκριση αυτή, θα την κάνουμε παντού. Και θα την κάνουμε και στην ασφάλιση. Και η ασφάλιση θα είναι είσαι ασφαλισμένο για κρατική υγεία ή για ιδιωτική υγεία. Α, πάμε εκεί τη συζήτηση πλέον. Έχω μείνει άφωνος. We we Έχω μείνει άφωνος γιατί ο Μπάμπης πέρασε από το θεωρητικό θέμα της ιδιωτική ή τη κρατική. ή της κρατικής ε, ε, να πω τώρα ιατρικής σχολής, να το πω έτσι της πρακτικής επέ, εκπαίδευσης που πρέπει να έχει ένας γιατρός διότι οι πανεπιστημιακές κλινικές αυτή τη λογική έχουν ε, ότι παίρνουν έναν γιατρό που διαβάζει και τον κάνουν να είναι γιατρός μέσα σε ένα νοσοκομείο Αλλιώ δεν μπορεί να γίνεις όπως, ούτε δημοσιογράφω μπορεί να γίνει χωρί πρακτική, μα τα λέμε και αυτά. Ναι, να το πάω τώρα λίγο παρακάτω. Βάζει ένα ζήτημα ποιότητα υπηρεσιών. Εγώ θα συμφωνήσω 1100 με τον πάπ. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι ότι πληρώνει, παίρνει. Ή έχει να πληρώσει ή δεν έχει να πληρώσει, η υγεία είναι αγαθό και αυτό δεν νομίζω ότι το έχει αλλάξει ούτε ο καπιταλισμό ούτε κανά άλλο. Κάνω λάθο μπαμπού. Ναι, δεν είναι, δυσκά, ένα είναι. Αγαθό, το οποίο είναι ένα αγαθό. Είναι social good το, το οποίο στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι κοινωνικό αγαθό. Παντού είναι. Και στην Όχι. Αμερική είναι υπάρχει. social good. Ε, στην Αμερική, ρε Μπαμπέ, άμα δεν έχει λεφτά, δεν θα σε πάρουν στο νοσοκομείο γιατί θα σε αφήσουν να πέσουν στο νοσοκομείο. Δόξα τω υπάρχει και η υγε, κρατική υγεία, υπάρχει και η κοινωνική υγεία. Εντάξει, υπάρχει ήτανε, το. Συμφωνήσαμε για να κάνουμε ένα διάλειμμα στη διαφωνία. Ούτε τον Ομπάμα δεν αφήσαν να φτιάξει το σπίτι. κάτι έφτιαξε. Ευτυχώ δεν το διέλυσαν. Ευτυχώ δεν το διέλυσαν μετά. Αλλά τώρα αν έρθει ο Τραμπ θα δούμε τι κάνει. Κάτι έφτιαξα Μιλάμε για μια οικονομική και υπερδύναμη, παγκόσμια υπερδύναμη κτλ., η οποία κάτι έφτιαξε. Αλλά σπαδό... στην Αμερική η Επειδή... απασχόληση ε... είναι στο 96% ενώ σε εμά είναι στο 80% ούτε καν. 70% κάτι μεταβίαση. Επειδή όμω λίγο με νοιάζει αν αυτή την ώρα στο Τιτρόιτ όχι λίγο με νοιάζει, μοιάζει περισσότερο το Ντιτρόιτ από τον Ντιτρόιτ, το είπα και προχθέ αν θυμάμαι καλά. Να γυρίσουμε στο Ντιτρόιτ. Αυτέ οι υπηρεσίε που θα προσφέρονται προφανώ και θα πρέπει να έχουν. Μία ε, πιστοποίηση. Ποιο θα τη δίνει αυτή την πιστοπής Ποιο. Τη λε οι υπηρεσίε ε, ε, τώρα πρέπει Επειδή μου να σου αυτομένει. πω τα, στα ιδιωτικά νοσοκομεία για παράδειγμα έχει γίνει η στρατολόγηση από τα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, όχι και... μόνο, αλλά έχει γίνει. Έχει ε, δίκιο, α, δεν α, λέω, αλλά όχι μόνο πάντω. Οι μισοί γιατροί που ξέρω, φτάναν στο βαθμό του διευθυντή φεύγανε από τα κρατικά νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία. Αφού του διώχνουμε. Δεν είναι μόνο αυτό ο λόγο. Δεν έχω... μπορεί να μείνει, έχει α όριο ηλικία. Έχω φίλο, φίλο, φίλο. Τρώμε μαζί στρίδια, πώ το λένε. Είναι φίλο. <γίλει> Τρώει στρίδια δεν τον, τον εμπιστεύομαι όσο δεν πάει. Στα στρίδια λέω αν εμπιστεύεσαι. Στα στρίδια. Ακούω ναι. να <γίλει> σε πάω, ωραία. Θα μου γυρνά στα ντερα Τέλο πάντων, να μην τσάντισχε στα στρίδια πάνω. Λοιπόν, ο άνθρωπο έκανε την πορεία του και μια ωραία μέρα όπω λε του ε πάνω τώρα ελεύθερο. Ε πήγε, πήγε σε ένα από τα πιο μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία και τώρα μου λέει, μου λέει δεν, παί... δεν παίρνω λεφτά, μου λέει από όλου. Έτσι όπω σα το λέω και τον πιστεύω. Δεν τα έχω ανάγκη. Από όλου του ασθενεί, ναι. Λέει, λέει, ή μπαίνει στου ανθρώπου. Δηλαδή είναι, είναι τέτοια η οικονομική διαφορά. Αυτό που μου εξηγούσε. Με τέτοια οικονομική εξηγουσε είναι τετοια ανάμεσα στο μισθό που παίρνει ένα φτασμένο γιατρό στο δημόσιο. Με ένα γιατρό που χειρουργεί, για παράδειγμα, σε ένα από τα μεγάλα κέντρα και αντιλαμβάνει. Άρα αυτό. λοιπόν, αυτό. αφού λοιπόν φτιάξαμε. Ε, Ποιο θα το πιστοποιεί, γιατί το ιδιωτικό κομμάτι στρατολόγησε του καλού γιατρού από το εσύ που μπορούσε. Στην Ελλάδα κανεί δεν πιστοποιεί τίποτα. Δεν θέλουμε την πιστοποίηση γενικώ. Δεν θέλουμε τον έλεγχο, δεν θέλουμε τα πανταλάδια. Το πρόβλημα είναι μια που μιλάμε γι' αυτό για τα κρατικά και τα μην κρατικά πεμπιστή. Ε, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι. Εντάξει αυτό, αλλά αν ήταν όλη αυτή η ιστορία να γίνει για να μπορέσουν να φτιάξουν, καλώ προσπαθούν, διότι οι άνθρωποι τη δουλειά του κάνουν, να φτιάξουν πανεπιστήμια δίπλα στα μεγάλα ιδιωτικά του νοσοκομεία, να μα το έλεγαν από την αρχή, να ξέρανε όλοι και πρώτα απ' όλα οι βουλευτέ που το ψήφισαν, τι ψηφίζουν. Αν είναι να φτιάξουμε, να ανοίξουμε την παιδεία, να ανοίξουμε την τριτοβάθμια σε νέε κατευθύνσει, να έρθουν κεφάλαια, να έρθουν εγκαταστάσει καινούριε. Αυτό χίλιε φορέ μαζί του. Εντάξει, τώρα επειδή επικεντρώσαμε όμω ε, αυτή την κουβέντα πάνω στο θέμα των ιατρικών σχολών, που ναι, ναι, και μένα στα αυτιά. Ε, γιατί είναι οι μόνε που φαίνονται ότι θα φτιάχνουν τέτοια. Και μένα στα αυτιά μου λέω, αυτέ είναι. Εγώ λέω ότι εδώ υπήρχε μια εκκρεμότητα και αυτή θα έπρεπε να ρυθμιστεί. Αντί να σπέβδουμε πριν να αλλάξουμε και το σύνταγμα και το άρθρο και όταν γίνει ξέρω εγώ, η δουλειά όπω πρέπει να γίνει. Έτσι, να τώρα α ρύθμιση, τη ρύθμιση. Από τρει σχολέ, τη μία. Μα και αυτό... στη συζήτηση που είχε γίνει στη Βουλή, πολύ το επισήμαναν τότε. Ε, προφανώς. Ότι είστε σίγουροι, είστε σίγουροι κύριε Πιακάκη, ότι οι τρεις σχολές ε. θα φέρουν αποτέλεσμα. Επειδή έλεγες πριν για το Χάρβαρτ, το οποίο έχουν σπουδάσει και μερικοί από τους Έλληνες πολιτικούς που είναι και πάρα πολύ ε, Αυτό μου εγώ... ότι κάτι με το Harvard δεν ε, καλά. Ε, ε, ε. Αυτό το που ο Θυμάμαι τη συζήτηση που είχα κάνει με τον Όθωνα Ηλιόπουλο, το Βουλευτή Επικρατείας, έτσι τον μάθαμε οι πολλοί, αλλά εγώ τον ήξα και ω ερευνητή στο Χάρβαρντ. Και μάλιστα ερευνητή με μεγάλη εμβέλεια στο Χάρβαρντ, όχι ένα γραφείο, τερμαγωνία κτλ. Όταν του, του, του έκανα την ερώτηση για το παράρτημα πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στην Αθήνα, έβαλε τα γέλια. Δεν έχουμε πουθενά παράρτημα. Αν δεν υπάρχει λόγος, λέει. είναι πιο εύκολο στόπα πριν. Έχεις εμείς... 10 καλού για το Χάρβαρτ, πάρ τους, πήγαινε τους στην Αμερική, που Μα... έχει και κατάλληλο κλίμα για να σπουδάζει κανείς, γιατί εδώ δεν έχει κατάλληλο κλίμα. Όθωνα. Διότι εδώ είναι μπουρδελέοι οι σχολές, όθωνα. διότι άσεμε... είναι βαμμένες τρικολόρ. Πώς μιλάει έτσι. Ε, όθωνα, άσεμε να τελειώσει τη φράση του Μπάμπη. <laughs> αυτό το σκεπτικό που έβαλες τώρα, ήταν ακριβώ αυτό. Εμείς εδώ είμαστε για να προσελκύουμε φτές από τον κόσμο δεν είναι για να φύγει το Χάρβαρντ να πάει κάπου αλλού. Μπράβο, τώρα είπε την κουβέντα που αυτή... μου αρέσει πολύ. Μα δεν είναι δικιά μου, γι' αυτό σου το λέω. Δεν είναι, δε, δε σου, δε σου λέω την άποψή μου. Σου μεταφέρω ένα ρεπορτάζ που είναι ρεπορτάζ. Είναι ένα άνθρωπο, πώ να σου το πω. Αν σηκώσει το τηλέφωνο και μιλήσει με τρει φτασμένου Έλληνες επιστήμονε στην Αμερική, θα σου πούν το ίδιο πράγμα. Ναι, <laughs> αλλά 20 από τα καλύτερα χρόνια τη ζωή σου να παλεύει δημοσιογραφικά εννοώντα ε, ε, εναντίον των διδάκτρων. Ενώ έπρεπε να έχουν βάλει τα ελληνικά πανεπιστήμια. Όχι όλα Εξακολουθώ. όσα μπορούν Εξακολουθώ. Να, να, έχουν, να, να έχουν βάλει δίδακτρα Που τώρα το επέτρεψε τούτη εδώ η κυβέρνηση επιτέλους Να έχουν βάλει δίδακτρα Να έρχονται άνθρωποι και νέοι άνθρωποι Από όλες τις χώρες του κόσμου Και ιδιαίτερα από τις χώρες πιο κάτω από μας. Να έρχονται να σπουδάζουν εδώ Όπως και έρχονται και να είναι τα παεμιστήμια μα Τα καλύτερα όχι τη περιφέρειας θα να τα δημούμε. ελληνικά πανεπιστήμια Μπάμπη είναι καλά πανεπιστήμια. Θα μπορούσε να είναι ακόμη και, καλύτερα. Έχουν και πάρα πολύ καλή αξιολογία. Θα μπορούσε να έχουν ανασυγκρότηση. Στο καλύτερα. θέμα των διδάχτρων, λοιπόν, επειδή θα φάω και τα επόμενα 20 χρόνια και παιδιά δεν έχει πάθει τίποτα ειλικρινά και το απαντάω στο φίλο μου τον Άρη. Ποιο είναι αυτό που μιλάει για τα ιδιωτικά, θα ενημερώσω την αστυνομία άμεσα. <laughs> λοιπόν, έχει την άποψή του γιατί λέει όπω τη λέει πάντα, λίγο προβοκατόρικα, αλλά να το πάμε παρακάτω. Στο θέμα των διδάχτρων. Προφανώ, αν θέλει να παρέχει υπηρεσίε σε ξένου φοιτητέ, είναι μια άλλη κουβέντα. Τα παιδιά όμω για να έχουν κοινωνική κινητικότητα, όπω λέμε κουλτουριάρικα, δηλαδή το παιδί, για να χρησιμοποιήσω και τη φράση τη Έλενα στην προσκλησία, τη κυρία Ακρήτα που τάκανε, πως τα έκανε, πώ τα είπε πριν, ναι. και ο γιο τη πλήστρα, αν είναι ικανό, θα πρέπει να έχει πρόσβα στο πανεπιστήμιο και α μην έχει η πλήστρα να πληρώσει. Γιατί η πλήστρα βγάζει. Αυτά τα λίγα λεφτά που βγάζει με τον κόπο της. Δεν μου λες τώρα... Τρέπει και το παιδί από την χαμηλότερη οικονομική τάξη να μπορεί να γίνει ε, πρωθυπουργός. Φυσικά. Ωτιδήποτε. Είτε, ε, η δική μου άποψη, αν θέλει, Έχουμε χρόνο μισό, μισό, μισό. Η άποψή μου είναι ότι η μεγάλη διαφορά στην <laughs> εκπαίδευση την κάνει... Την κάνουν οι υποτροφίες. Γιατί γελάς, παιδί μου, προσπαθώ να διατυπώσω μια άποψη. Συγγνώμη, ρε Μάπη, <laughs> δεν φταίω εγώ, ρε Μάπη. Στο πρώτο μέρο τη εκπομπή είχε μπει μέσα το Μόρτο Στο δεύτερο, ο Μογειόπουλο. <laughs> εγώ γιατί γελάω. Μην βάζετε ετικέτε. Εγώ γιατί γελάω. <laughs> λοιπόν. Κεντρώθηκε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Ε, Προσέξτε. Όλη η διαφορά βρίσκεται στο εξή. Χρειάζεται να ξανακοιτάξουμε όλο το σύστημα υποτροφιών. Πρέπει να υπάρχουν πολλές υποτροφίες, γενναιόδρος υποτροφίες, σαν και αυτές που βάζουν οι ιδιώτες, που βάζουν οι εφοπλιστές, που βάζουν άνθρωποι που έχουν βγάλει λεφτά και δεν ξεχνούν την κοινωνία και την πατρίδα τους, να υπάρχει ένα σύστημα υποτροφιών πάρα πολύ γενναιόδωρο. Και ένα σύστημα αυστηρότατο, ώστε να σπουδάζουν όσο γίνεται οι καλύτεροι. Για τους άλλους υπάρχει πάντοτε, υπάρχει πάντοτε μεγάλη τύχη και έχουν μοίρα στον κόσμο. Δεν όλοι. Να πάνε στη βάθμια. εχω Έχω άλλη άποψη, αλλά σιγά Μα τώρα... δεν χρειάζεται να πάνε όλοι στη Δυτροβάθμια. <κλου> Τι έννοια έχει η μισή, η μισή που μπαίνουν στη Δυτροβάθμια να σπουδάζουν Ιταλική φιλολογία, εξήγησέ μου. Ναι. Τι έννοια Και... έχει. Πόσου παίρνει η Ιταλική φιλολογία, Γίνανε η μισή ξαφνικά. <σκλου> ε, το λέω καθυπερβολή για να Κύριε, σε δεν είναι. Κύριε Παπαδηματρίου, μην με προβοκάρετε τόσο άγαρμα. Έχετε τρόπο, Είναι απλά τα πράγματα. Όταν. Στην Ελλάδα είναι λίγο κληρονομικό το δικαίωμα, όχι μόνο στην πολιτική που πάρα πολλοί παρατηρούν και το λένε. Αλλά στην ιατρική. Πε μου εσύ ένα Στην ιατρική προ... είναι κληρονομικό εντελώ. Να σου πω άλλο ένα. Έχει ένα, ε, πολιτικό... ένα γραφείο πολιτικού μηχανικού. Και αυτό. Έχει απλώ στην αγορά, α πούμε, και έχεις και αυτό. Είσαι αρχιέκτοναστά. είσαι δικαιώρο. Και έχει ένα πελατολόγιο με 5000 ανθρώπου. Θες τα παιδιά σου να μπορεί ε, να γίνουν δικηγόροι. Αυτό λέει. Καλά, τα παιδιά σου θα γίνουν ό,τι θέλουν, αλλά πολύ συχνά Καλά, θα γίνουν δικηγόροι. δεν θα γίνουν ό,τι θέλουν, γιατί πάρα πολλά από τα παιδιά γίνονται αυτό που θέλουν οι γονεί. Γιατί σιγά μη γίνουν δημοσιογράφοι. Είσαι τρελός. <laughs> μα αυτά και με αυτά θα φύγω να πάω να πιω το νεράκι μου και αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή πιο εύκολη πιο ποιοτική αλλά και να προστατέψετε το που περιβάλλον ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος φύγης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει και που είναι και κούκλα με ένα απλό άγγεγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό Είτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντο, είτε ζεστό για να είναι κίτριμο για τον καφέ, είτε αν το θέλετε κρύο όπω ο κυρίω Παπαδημιτρίου. Τέρμα στα πλαστικά μπουκάλια, design όμορφο πράγμα, απίστευτη ευκολία στη χρήση του. Και αν θέλετε περισσότερα στο 811 34 34 34. -34. The street pretty woman i kind i like to meet pretty woman i don't believe you you're not the truth no one could look as good as you Mercy. pretty woman won't you pardon me? Ε, τώρα, πιανού σε... δεν κάνει η δηλαδή. Ρωτήσω Αυτή η ωραία σκηνή με το κόκκινο φόρεμα. Να ρωτήσω τώρα. Ε, όχι, να μην ρωτήσει γιατί μπορεί να μην θυμάμαι. Αν είναι 60 Τι, η Πρίτη Γούμαν. Ναι, τέλεια. Γιατί ήταν το 64, παιδιά στο νούμερο. Να βάλτε τα κατάλληλα. Δη... Βέβαια. Α, λε το αρχικό στο τραγούδι. Ο Ρόι Όρμπισον. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Πάρα πολύ επιδραστικό καλλιτέχνη. Μάλιστα, επειδή λέγαμε για του Μπιτσλίντ πριν, ήταν μια τι βασικέ επιρροέ του. Ε, Αυτή η Πρίτη Σήμερα έτσι, θα ήταν συν 60, γιατί το 64 προφανώ ήταν ήδη πριν. Για ποιον λε για τον Ρίτσαρτ Γκιέρ. Γιατί με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει. Μ' άρεσε πάρα πολύ η περίπτωση, περίπτωση αυτή. Σα Αλλά... αρέσει και εσένα ο Gere. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και μ' άρεσε και μια ταινία που. Σα αρέσει ω ο... άντρα ή σα αρέσει ω ηθοποιό. Μου άρεσε όλο. Ω άντρα είναι καλύτερο από ο Όχι, ήταν και καλό ηθοποιό. Θυμάσαι στο. Δεν ήταν, τα... ήταν. Στο επτάμενο ε. και το gentleman είχε δώσει ρέστα. Εμένα μου άρεσε το χωρί ανάσα. Που έπαιζα με μία. Υπέροχη η Γαλλίδα. Αχ, κοίτα να δει πώ να ε, Έκανε ναι. τον κλέφτη ενό αυτοκινήτου. Που έφυγε για του το Άντζελε, την, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. την είχε ερωτευτεί κτλ. Μία τρέλα ήταν η ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ, μου είχε μείνει από Πιτσερικά. Αυτό που πήγα να σε ρωτήσω πάντω είναι αν τα κλασικά μοντέλα ρε παιδί μου και μετά από 60 χρόνια ξακολουθούν και αρέσουν. Βεβαίω. Γιατί μα βολεύει. Γιατί μα βολεύει. Όπω άλλωστε και τα τρένα και τα βαγόνια του ηλεκτρικού Ά. μετά από 60 Ά. χρόνια παραμένουν ε, γραφικά. Ε, θέλω να σου πω ότι. Και α... άμα πιάνουν και καμιά φωτίτσα δεν έγινε και τίποτα τώρα. Μπάμπι, ανάμεσα στο κλασικό και την παλιά έχει μια διαφορά. Κλασικό μένει ένα μοντέλο ε, Τι να κάνουμε, να κάνουμε. Τώρα άλλο... θα τα πάρει ο Σταϊκούρας ναι. Θα τα βάλει στο μουσείο Και θα γίνουν κλασικά Λοιπόν, mm. από χτες Ακούστε μια ε, κλασική ελληνική σκηνή Αυτό που λέμε Ιστορίες καθημερινής τρέλας Ένα τέτοιο Χωρί καμία ενημέρωση, εργαζόμενοι από το πρωί μα αφήσανε μέσα κλεισμένου, άνοιξαν κάποιοι την πόρτα κινδύνου, πηδήξαμε με κίνδυνο και τη ζωή μα. Πάλι καλά που βρέθηκαν κάτι χρυσά παιδιά, οι οποίοι δεν ήταν καν Έλληνες και μα βοήθησαν να κατέβουμε από το τρένο, χωρί καμία ενημέρωση, μέσα παιδιά στι ράγε να κυκλοφορούμε. Προφανώ κλείσανε το ρεύμα. Εντάξει, έχω χάσει πραγματικά πάσα ιδέα. Αυτό που έγινε σήμερα ήταν απαράδεκτο. Εμεί ανοίξαμε τι πόρτε κινδύνου. Μήν ου οδηγό μα έλεγε. Πώς κάνετε έτσι και έχει αρπάξει το βαγόνι μας και από τις δύο πλευρές. Άνθρωποι είχαν αρχίσει να αγχώνονται, υπήρχαν ηλικιωμένοι. Καμία ενημέρωση το τι πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή. <συσκοί> Δικό σου, Μπάμπη, δεν έχω τι να Η Ελλάς σαν μικρογραφία. Τι βέβαια, <συσκοί> αυτό είναι. Ε, παιδιά, και εγώ δεν καταλαβαίνω. Καλά τώρα πώ κάνει. <laughs> <Κεγώμαστε. laughs> τι έχω καταλάβει. Και εγώ είμαστε. Πώ κάνει έτσι. Γιώργο, ο... δεν ξέρω τι συνέβη ακριβώ. Δεν μπορώ να ξέρω. Και δεν βιάζομαι ποτέ να βγάλω συμπέρασμα, διότι άκουσα και μια ε, εξήγηση. Τι λύση. Ακού και νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβει. Μαρτυρίε, δεν είναι. Του αφήσανε να βγάλουν το μάτι του. Φίτα, τι Κυρίε που ακούσα. Θα μου επιτρέψει ότι στη δημοσιογραφία ένα πράγμα που έχω μάθει ότι οι μαρτυρίε είναι πολύ χρήσιμε, αλλά δεν μπορεί να τι εμπιστευτεί εύκολα. Χρειάζεται να ψάξει πολύ. Άκουσα μια. Εκδοχή ότι εκεί πήρε κάτι, δεν πήρε το βαγόνι φωτιά, δεν πήρε ο σειρμό φωτιά. Αυτό όμω που έχει σημασία και λειτουργήσαν, φαίνεται, κάποια πράγματα. Δηλαδή κόπηκε το ρεύμα, όπω πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση, άνοιξαν οι πόρτε, απελευθερώθηκαν δηλαδή, για να ανοίξουν. Να το τι. θέμα Α. που λένε οι επιβάτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Βάβη, δεν είναι άνοιξαν οι πόρτες. Αυτή ήταν η μαρτυρία. Ναι, ναι, ότι άνοιξαν, άνοιξαν... τι πόρτε μόνοι του και κανένα δεν του πει τι θα σε αυτό. Και διότι... μάλιστα η κυρία είπε, δεν ήταν καν Έλληνες. Λες και αυτό είναι που έχει τη σημασία του, αλλά τέλος πάντων είναι οκ, okay, το κρατάμε. Ναι, καλά. Ε, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία στη μαρτυρία που ακούσαμε και που δεν υπάρχει άλλη, άλλη μαρτυρία που να λέει κάτι διαφορετικό είναι ότι δεν υπήρξαν οδηγίες προς τους επιβάτες λέει, από τον μηχανοδηγό. Η στραβή έγινε, ναι. Ο μετά... μηχανοδηγός έπρεπε να πει, παιδιά σταματάμε το τρένο γιατί συνέβη ένα, ένα επεισόδιο, οτιδήποτε. Και θα κάνετε ναι. αυτό. αυτό, αυτό δεν υπάρχει, γι' αυτό μου θυμίζει η Ελλάδα, ότι ναι. δεν υπάρχουν ναι. οδηγίες, ναι. όταν συμβαίνει η στραβή είναι ναι. ο σώζωνε ναι. αυτόν Ρε, σωθήτο. Ναι. Ναι. Ναι. Συγγνώμη, θα, στο, θα το ρωτήσω, αλλά μην το... με το χέρι στην καρδιά που λένε, έχουμε ζήσει την τραγωδία, το μεγαλύτερο ιδεοδομικό δυστύχημα στην ιστορία μας, και εδώ, πού τώρα, εδώ, στην Αθήνα, στον ηλεκτρικό είμαστε. Και δεν υπάρχει μια οργανωμένη αντίδραση σε μια κακιά στιγμή, σε ένα ατύχημα Ω, που ε, είναι πιθανό. Λοιπόν. Πώ θα συμφωνούμε, Αλήμον. Λέει, λέει ψάχνει να βρουν το πρωτόκολλο mm. σου. με ρε φίλε. Ωραία το λέω πάνω σα από την ιδέα. Ο Σταθμάρχη φταίει, παιδιά. Ο Σταθμάρχη. <laughs> ναι. Να τα βρούμε <laughs> κάπου να τα πετάξουμε. Κάπω πρέπει να γίνει. Εγώ έχω μια θεωρία εδώ και πολύ καιρό. Ότι όσο καιρό κοιτάζουμε τον μοντερνισμό, τον εξυγχρονισμό. Το να βάλουμε κι άλλα λεφτά και να πάρουμε κι άλλα λεφτά από τα κοινοτικά ταμεία και από τη... το Ταμείο Ανάκαμψη και όλα αυτά τα πράγματα. Ένα κομμάτι τη Ελλάδος το οποίο έχει μείνει πίσω, κάποτε φτιάχτηκε ένα γεωφύρι. Μπράβο. Τότε έβγαζε και έδρα βουλευτή, αν έφτιανε ένα γεωφύρι. Mm. Το γεωφύρι αυτό πρέπει να το ξανακοιτάξει. Σε τι κατάσταση είναι. Κανεί δεν το κάνει. Κάποτε φτιάχτηκε ένα δρόμο. Πρέπει να πάνε να Ο δρόμο αυτό είναι ακόμη ή επειδή. Ε, ψηφίζουν όπω ψηφίζουν οι άνθρωποι αυτή τη περιοχή. Δεν μα ενδιαφέρει να πάντως φτιάξουμε τον δρόμο. Εμένα, Μπάμπη, πάντως επειδή το βάζει στο θέμα και θα το κλείσω εδώ πέρα, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Νομίζω, είναι αυτό που λένε, παιδί μου, η ιστορία μιλάει από μόνη τη. Πριν κάνει τον εξυγχρονισμό, να φτάσει στι τηλεδιοίκησει και όλα τα άλλα σχετικά, έχει έναν τρόπο λειτουργία. Είναι ο τρόπο λειτουργία του 1800. Είναι του χαριλάου τρικούπι. Αλλά είναι ένα τρόπο λειτουργία. Που όταν τον εφαρμόζεις, σωστά είναι ασφαλή. Τώρα που είπε για την Ευρωπολιτική. Συμφωνούμε. συμφωνούμε. Δηλαδή πριν ανακαλύψει κάποιο του νέου τρόπου, υπάρχουν οι παλαιοί τρόποι που έχουν αποτέλεσμα. Και πρέπει από τον παλιό να πα στον καινούριο. Όταν δεν έχει τον καινούριο. Εφάρμοσε τον πιπ τον παλιό ρε παιδάκι μου. Κάνε το παλιό. Λοιπόν, κάνε το σωστό. Τώρα που το είπε αυτό, μου έρχεται στο μυαλό γιατί με έπιασαν στη γειτονιά και μου το είπαν. Ε, ε, ε, η δυνατότητα σε αυτού που να ανοίξουν ένα κατάστημα για να μήνε. Μια μικρή επιχείρηση, οτιδήποτε, για να μην περιμένουν μήνες βάζουν τα χαρτιά που προβλέπονται, τα βάζουν ηλεκτρονικά και ξεκινάνε τη δουλειά και υποτίθεται θα πάνε να ελεγχθεί κάποια στιγμή η δραστηριότητά τους αν είναι όλα σωστά. Με βάση αυτό ξεφυτρώνουν καφενεία, απλώνουν τις καρέκλες στα πεζοδρόμια τα πιο πεζοδρόμια τα, τα χρειάζονται οι άνθρωποι. Κάπου στην Αθήνα που και που υπάρχει ένα πεζοδρόμιο αξιοπρεπές δεν μπορεί Δεν επειδή είναι αξιοπρεπέ και έχει χώρο να το καταλαμβάνει ένα επιχειρηματία με το έτσι θέλω. Και αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι και πάρα πάρα, πάρα πολύ άλλα. Γιατί εκεί έχει τον επιχειρηματία και πε ότι μπορεί να υπάρξει μια παρέμβαση, ρε παιδί Μου ξέρω εγώ, Πώς κάποια, θα υπάρξει παρέμβαση. Κάποια αστυνόμευση του τύπου, έλα δώρα Έχει πληρώσει για 10 τραπεζάκια και βγάλει 20. Να πάει. Ξέρω εγώ η δημοτική αστυνομία. Εμένα μπαμπή, και παρότι έχω ασχοληθεί με το ρεπορτάζ αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτα πάρα πολλά χρόνια κτλ. Ξέρει πότε κατάλαβα την τραγωδία τον πεζοδρομίων. Πότε την έζησα εγώ όταν αποκτήσαμε παιδιά ε, με το καροτσάκι. Παιδιά δεν υπάρχει κα... Δηλαδή δεν. Τι να πω, δεν, δεν υπάρχει. Αναγκάζεσαι τώρα να έχει το καροτσάκι ας πούμε με ένα βρέφος και να πηγαίνεις μέσα στη μέση του δρόμου, στην κυριολεξία. Παιδί μου, αυτό Βαράτε που σου λέω εγώ, τώρα αυτό που σου λέω είναι σε ένα σημείο της μάρκ Μουσούρου που ε, στο Μπακράτη που δεν είναι, το... είναι. Υπάρχει ένα μεγάλο πεζοδρόμιο εκεί. Καλά να είναι, φτιάχτηκε με του Ολυμπιακού Αγώνε, γιατί παλιά ήταν πάρκινγκ. Εγώ μένω σε αυτό το μέρο τώρα 25, γιατί βάλει χρόνια. Παλιά ήταν πάρκινγκ αυτών που μπουκάραν στο δακτήλιο. Μπουκάραν στο δακτήλιο, γιατί από εκεί μπαίνει στο δακτήλιο, άφηναν το αυτοκίνητο και παίρναν ένα ταξί να πάνε στι βιές του. Κάποτε με του Ολυμπιακού, καλά να είναι που έγιναν, καλά να ο Αβραμόπλης, που ήταν τότε δήμαρχο, το φτιάξαν ωραίο, σένιο, βάλαν και κ δεν σημαίνει ότι επειδή φτιάξαμε ένα πεζοδρόμιο, θα το κάνουμε ε, τόπο επιχειρηματική δραστηριότητα κάποιου που νοικιάζει μία τρύπα. Μία τρύπα νοικιάζουν. Το ίδιο συμβαίνει στην αρχή τη Αρχελάου, κοντά στο μεγάλο πάρκινγκ. Το ίδιο ακριβώ. Νοικιάζουν μία τρύπα σε ένα υπόγειο, με πολλά λεφτά υποθέτω για αυτόν που τη νοικιάζει, και ανοίγουν επιχείρηση μπροστά, η οποία για να βγάλει τα λεφτά τη πρέπει να παρανομεί. Δεν είναι... Αυτή η χώρα δεν πάει πουθενά. Και καλά Κάτσε κάνει... με, πάπι, μην είμαστε όμω έτσι. Δηλαδή, <laughs> δεν πάει παρό... πουθενά. Παρότι oh. συμφωνώ ε, και θυμάμαι και παλιότερε φορέ, δηλαδή δεν υπάρχει σοσμός και τα αρέστα. Εγώ νομίζω ότι αν για παράδειγμα γίνονται οι ορθέ διαπιστώσει, που είναι και δημοσιογραφική δουλειά, ένα σχολιασμό φωτίζει τα γεγονότα και τα αρέστα, πρέπει να έρθει μετά αυτόματα η πολιτική να παρέμβει και να λύσει το θέμα. Ούτε έρθει άλλο, η ότι... πολιτική, παιδί μου, αφού Ας... τώρα θέλει να βγει ah, πρόεδρο στο Πασό. Εκεί Σιγά μην ah, ασχοληθεί το μήνυμα στι δημοτικέ υπηρεσίε έχει πάει. Ο Δήμαρχος είναι απασχολημένος, παιδιά γιούργια, διότι αλλιώς η Δημοτική Αστυνομία, <Ρι> οι Δημοτικές Υπηρεσίες από εκεί που σου λέω εγώ απέχουνε 500 μέτρα. Έχω απάντηση σε όλα Θεωρητικά τώρα. περνάνε κάθε μέρα έχω, από εκεί. Έχω, απάντη... Μαρία μου, χαμογε... έχω απάντηση σε όλα. Πρέπει να πω ότι είναι ίσω το πρώτο μήνυμα που έρχεται και είναι αυτού του περιεχομένου. Έχουν έρθει χιλιάδε μήνυματα σε το πρωινό. Καλημέρα και στου δύο. Είστε η καλύτερη εκπομπή τη ζώνη επειδή όντω ο ένα δεν αντέχει τον άλλο και το κάνει πολύ σεξ. <laughs> Κάτσε τώρα επειδή είπα για σεξ. Τι θέλει να πει ε... τώρα, Πότε είναι το καλύτερο σεξ. Ξε... Δεν είναι ώρα. Αυτή. Είναι ώρα που οι άνθρωποι βγαίνουν στι δουλειέ του. να το καλύτερο κάνουμε μια βραδινή εκπομπή να το ενθαρρύνουμε. Ε, το είναι λάθο αυτή η προσέγγιση. Είναι η καλύτερη λάθος. ώρα για το σεξ εξαρτάται από την δραστηριότητα και την αντοχή κυρίω του ανθρώπου. Βγήκε ο συνάδελφο εδώ και κότεψε να πέσει ξερό δηλαδή αυτά που ακούει ε, είναι σεξοσυνάδελος, έχεις έχει... δει τα μάτια του Άμα δεις το γιο του θα κατορυθείς <laughs> Μας βρίζει είναι. τώρα αλλά ναι. δεν ακούγεται Ένα πράγμα θα σου πω απλώς για, επειδή το, το είπες Για όλα υπάρχουν έρευνες και θέλει και μελέτη ε, Επειδή εξαρτάται από την καλή κατάσταση του ανδρός Είναι το πρωί, το πρώτο ξύπνημα ε, Τι λέει τώρα <ξερό> <καλώ> το το είχα σκεφτεί αυτό πριν το πήρα. Ναι, γι' αυτό έκανα το σήκωμα. Πέταγε <πένταλοι> μου το πρωί, σηκωνόμαστε να χρονιά, πιούμε ένα καφέ. Τόσα χρόνια γιατί να διαβάσουμε πίσω. καμιά εφημερίδα. Θα το βλέξω αυτό για να αποφύγω. <σχελίως> <σχελίως> <σχελίως> ε, ο Γιάννη Ωβρετό <σχελίως> το έστειλε και ήταν η απάντηση στο ποια ήταν αυτή με τον Ρίτσαρντ Γκύρι. Βαλερίκα πέρνσκη ήταν και μπράβο σου, Ρε Γιάννη, που το θυμάσαι. Ήταν ένα υπέροχο κοντέρα πραγματικά. Και να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι από την Παρασκευή την προηγούμενη 20 Σεπτεμβρίου άνοιξε το μεγαλύτερο εντός καταστήματος Public, Apple Shop. Είναι στον πρώτο όροφο του Public στο Σύνταγμα. Το καινούριο Apple Shop είναι πλήρως εξαπλωμένο ό,τι θέλετε. Θα βρείτε και από τα αγαπημένα προϊόντα της Apple, iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, AirPods, ό,τι θέλετε. Και το Highlight βεβαίως, το πιο hot αξεσουάρ. Είναι ό,τι υπάρχει για το iPhone 16 Αν θέλεις και εσύ να την εμπειρία του Apple στο Plus Επισκέψτε το κατάστημα Public στο Σύνταγμα Λοιπόν, εγώ έμαθα ότι και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας Ότι στα καταστήματα Lidl υπάρχουν απίστευτες προσφορές Για τους λάτρε της υγιεινής διατροφής Και με μία βόλτα στα καταστήματα Lidl Θα βρείτε επιλεγμένες αλάτες Συσκευασμένο τόνο έως και 30% πιο φθηνά Τόνο σε ηλιέλαιο ή φυσικό χυμό και φυσικά με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Πράσινε, φρισκοκομμένε σαλάτες Iceberg, Primavera και Mix Valeriana. Από εκείνε τι προσφορέ που βρίσκει και λε, αξίζει. Ρίξτε μια ματιά στα καταστήματα Lidl. και thank me later. Να στείλουμε και ένα φιλί στη που λέει και εγώ τότε το κατάλαβα με τα παιδιά. Δεν είχε να περάσει. Στι ράμπε παρκαρισμένα, στενά με λακούβες. Να πω και κάτι ακόμα. Σκέψω τι εμεί. Το καταλάβαμε τότε, για σκέψου να είναι όλη σου η ζωή πάνω σε έναν αμπηρικό καρότσε και να μην μπορεί να κυκλοφορήσεις με τίποτα Τώρα το πρωί που έφευγα για να έρθω στο mm. σταθμό ε, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ας πούμε τα, τα, τα μαζεύει τα, τα τραπεζοκαθίσματά του και τα μαζεύει και τα εναποθέτει εν αποθήκη. αποθήκης πάνω στο δημόσιο πράγμα. Στο δημόσιο χώρο, έχεις, έχεις στο πεζοδρόμιο. Εσύ για κοιτά. Πειρετό, ναι, ναι. Για κοιτά, έχει μια χαρά ημέρα. Τι έχει πάθει σήμερα, Λέλε και κάποιε αλήθειε. Ο Χρήστο σε πειράζει πάρα πολύ. Πε το παιδάκι μου κανονικά να το καταλάβει. Καλά, Λέλε. Και ο... όταν γελά την ώρα που κα... μιλά, Δεν πάει να πάει να Τι να κάνω. Καλημέρα, και ο Μπάμπη, τι έχει σήμερα, Πειρετό. <laughs> <laughs> λέει αλήθειε. Εντάξει, ωραία. Okay. Πάντα λέει αλήθειε. Ο Μπάμπη δεν προσέχεται αρκετά. Είστε προκατηλημένοι. Επειδή η Μαρία θέλει να πάμε στο. Και λέει και αλήθειε που δεν αρέσουν βέβαια. Ε, να βάλω εδώ κάτι ακόμα, μια που πιάσαμε έστω και για λίγο τα, αυτό το κομμάτι των πεζοδρομίων με αφορμή αυτά που θυμήθηκε ο Μπέμπε. Παιδιά, υπάρχει τεράστιο θέμα με τα πατίνια. Δεν είναι τα πατίνια. Μάλιστα είχαμε ένα ατύχημα προχθέ που πήγαινα ένα με 15χρονο με το ηλεκτρικό πατίνι. Έπεσε πάνω στο τραμ. Και, στη, και δεν μπορώ να πω ότι φταίει το τραμ. Στην στη μα τι να κάνει το τραμ. Όχι. Δεν yeah, υπάρχει περίπτωση να φταίει, διότι όταν το βλέπει το τραμ, δεν πα να περάσει, ρε παιδί. Καλά, α το έχει. Περιμένει έχω... μισό λεπτό, δάκρυο. Έχω φι... συναδελφό μα, καλό, πολύ καλό ραδιοφωνητή. Σου λέω τον καβάλει. Είχε να γιάρι, δεν έμεινε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί και να μα ακούει αν ξυπνήσει τέτοια ώρα. Ε, το λέω γιατί αυτό που βλέπω με τα ματάκια μου. Δηλαδή, α πούμε, κατεφε... κατεβαίνω τηλεοφόρο πεντέλησε 9.30 το βράδυ, ξέρω εγώ 10 η ώρα, χτε ήταν πολύ αργά. Και βλέπει ανθρώπου πάνω σε πατίνια νύχτα το, το με, βλέπεις, ένα, είναι με, ένα, με ένα κόκκινο λαμπάκι κάτω κάτω χαμηλά εκεί που είναι το ροδάκι κάποιοι, κάποιοι είναι καλύτεροι βάζουν ένα κόκκινο πάνω ψηλά στο σώμα τους κάπου Τι να, πρα, πραγματικά πάντως και σε δρόμους τώρα να βλέπεις λεωφόρο και φυσίας Πατίνι ξέρω εγώ ε, παιδιά δεν είναι σωστά πράγματα. Δεν δε μπορώ να το καταλάβω. Ε, δε δεν χρειάζεται δίπλωμα. Δε, τίποτα. Δηλαδή, Φλερά και πάσρευε. Έχω μια ιδέα. Είδε, μου ήρθε μια ιδέα. Έχω μια ιδέα. Αφού, λέει, basic, yeah, αφού λέει ο καλό υπουργό οικονομού ότι θα βάλω 30 χιλιόμετρα στου μικρού δρόμου, σε αυτού του δρόμου το να κυκλοφορούν τα πατίνια αφού θα πηγαίνουμε όλοι με 30 να mm στο -hmm. στοίχημα και να έχουν και την κατάλληλη σήμαση και να φορούν και το κράνο του είναι οκ. Okay. Αλλά όχι στην κυφυσία. Όχι στους μεγάλους άξονες. Στους μεγάλους άξονες, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Όπως και στο, στην Αττική Οδό, είδα ένα μηχανάκι, ένα παπάκι, το καημένο, δηλαδή πώς μπήκε εκεί μέσα. Μα πώς αναπάς. Α. Ε, μα πώς αναπάς στην Αττική Οδό. Περνάναν τα ρημάδια, μια τέτοια μέρα αυτό του χιλιάδες. Ρόπετ Πάλμερου, ο οποίος τον, τον λάτρευα, μάρσε πάρα πολύ. Δηλαδή το είχε... Πες πάλι? Ρόμπερτ Πάλμερ. Α, πράγματι. Μάθος, εγγυρίζει. Ναι, μου διαφυγεί, μου διαφυγεί. Ακούμε το αντίκτη του λόγου, ήταν... Ναι, ναι, ναι το μη μη ζήσω, Ήταν... Σε ποιο από τα ήταν που είχε κάνει και το καταπληκτικό βίντεο κλικ. Τέλο πάντων, okay, αυτά έτσι είναι οι προβληματισμοί και οι πληροφορίες πληροφορίε που μπορεί και να μην χρειάζονται. Ο Διονί έγραψε κατευθείαν ένα μήνυμα την ώρα που συζητάγαμε εδώ για το θέμα με τα πατίνια. Λέει: Έχω δει μεσαία λωρίδα να οδηγεί πατίνι. Τρέχα γύρευε στην κυφησία. Εγώ όμω λοιπόν, έχω να σου πω ότι. Να πειδή... σου πω εγώ κάτι που θα σε αρέσει. Όχι, όχι, θα και αύριο 7,5 ώρα το πρωί που θα σε εδώ, θα σε Να μου το, μετά, να το ακούσεις, να σου πω. γιατί θα είναι εδώ πέρα. Oh, σε 7.30 το πρωί θα τον βγάλει ο Στραβελάκης να πει για τον κωδικό και κυκλοφορίας Θα τα πούμε, θα τα πούμε, αυτά, θα τα σου πω μετά για αυτό Αλλά εγώ πρώτα θα σου πω ότι υπάρχει πλέον realplayer.gr Realplayer.gr 17 έξω. χρόνια Real FM μαζί Τώρα μπαίνει στο realplayer.gr, πάρα πολύ όμορφο Έτσι και έχει διαγωνισμό Έξι τυχεροί, τρει μέρες κοσμοπολίτη Κολονδίνο, δύο άτομα με το Maness Travel, <Δεν το λέω σχέση> ε, υπέρδιπλο κρεβάτι και στρώμα προφάιλ από τη σειρά τη της GrecoStrom, δώρο επιταγή 2.000 από την Κοτσόπουλος Home, δώρο επιταγή 500 ευρουλάκια από τα Supermarket Criticose, τηλεόραση F&U 55 η John 4K και με Google TV, ε, και Air Fryer από τη Μόρι. Φριτέζα αέρο και φουρνάκι τη Μόρη για μαγείρεμα, με χωρί καθόλου λάδι Έχισε, ή, ή, ή λίγο λάδι. Έχω ένα πολύ παλιό από τότε που είχα βγει πήρε, τα πρώτα. Πήρε τώρα, πριν από κάποιο εξάμεινο, ξέρω πήρε ναι, το γυλαίκι για να με δυνατήσει που να δυνατήσει. Ωραία, μαγείρεμα, φίλε. Και χωρί λάδι. Τέλεια. Ναι, ε, εγώ εκείνο που είχα, είναι πλέον 20 ετών. Ε, έφτιαχνε, το είχα πάρει σε μια περίοδο που προσπάθησα γιατί είχα κόψει το σιγάρο και πρέπει να το ξανακόψω. Ε, και, και πήρα μερικά λίγες, κιλά. μια φορά και τα πήρα μια και καλή. Ε, <χει> έγινε το εξή. Μεταξύ άλλων, λέει: Εντάξει, αν θέλει να φα πατάτε μια μέρα, τουλάχιστον να μην έχουν λάδι. Βρίσκω λοιπόν αυτό το οποίο τη γάνιζε. Έτσινε, ναι, λάδι. Τι κάνει αντιγανιτέ πάντως Λοιπόν, και ήταν τέλειε. Ναι, αλήθεια. Αυτά. Ναι, τώρα το... που μου είπε και με εκνεύισε πρωί-πρωημέ, χωρί τώρα τελειώνει η εργασία στάσ μου. Στάσ στάσ πρέπει στάσ να ηρεμώ, να κατεβάζω στάσ γράδα. Γιατί έρχεσαι και μου λέει ότι θα έρθει ο Χρυσοκοήδη να μιλήσει πάλι. Για κάτι Άρα, που έχει μίλησει δέκα φορές θα, θα Έχει και... πει ότι θα Άρα, της βάλει θα... τις ρημάδες στις κάμερες Θα πει βάλαμε... για τις κάμερες Τον υποστηρίξαμε άπαντες γιατί λέγαμε «μπράβο ρεσί mm. Μιχάλη» Τουλάχιστον εσύ θα το κάνεις Πόρτες. Ακόμη κάμερες δεν υπάρχουν Και δεν πρόκειται να υπάρξουν mm. κάμερες Μισότητα. Στον αιώνα των άπαντα Ό,τι και να, να το πω γιατί είναι πήγον Παιδιά εκεί στο 166 Στο Σκλαβενίτη, στα Μελίσια Έχει χτυπήσει μια γυναίκα στο κεφάλι Είναι κάτω σε μη κατάσταση Περιμένουν το ασθενοφόρο τα παιδιά εκεί πέρα Που προσπαθούν να την περιθάσουν εδώ και μια ώρα Μπιπ Έπασε το τελευταίο Πες μου τα σου τώρα, άντε. Τίποτα τόπα; δεν πιστεύω ότι θα τις βάλω. Όταν τις δω, όταν τις δω βλέπουμε. Μπους <Συσχυλίες> εδώ στην ερμηνεία της πολύ αγαπημένης, της μίας και μοναδικής Γκάνης. Τεράστιο συνθέτης, γεννήθηκε μια τέτοια ωραία μέρα του, πολύ πολύ μακρινό, 1898, έφυγε νωρίς άφησε παπάδας. Λοιπόν, αυτά τα καλά, πολύ καλά. Ο Νίκος Χατζη θα είναι μαζί σας σε πολύ λίγα λεπτά. Πρώτα αυτός καλά να είμαστε από το πρωί Και βεβαίως βεβαίως να κλείσουμε με ένα Τζος Ανταγιά Να πω και αυτός τα εγκοσμή τέτοια μέρα Έχει πει σοφή κουβέντα πάνω κάτω Την έχετε ακούσει και αλλιώ διατυπωμένη Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του Είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει